Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστε, δύο και 2.30 μαζί σας. Τετάρτη σήμερα. Πήγα να πω πέντε, αλλά είναι τετάρτη σήμερα, δεν έχουμε χάσει τι μέρε, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, εδώ στον Άρτε FM στου 90,6 όπω κάθε μέρα από Δευτέρα ω παρασκευή. Φυσικά μπορείτε να μα ακούτε και μέσω του ίντερνετ, απλά να πω ότι σήμερα η στοσελίδα εκπομπal.gr θα έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, οπότε το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορείτε να μα ακούτε ε, για όσου ε, θέλουν να μα ακούσουν μέσω του ίντερνετ μέσω τη ιστοσελίδα εκπομπή σήμερα, ωστόσο.. Ε, μπορείτε πάντα να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ, μέσω της το σελίδας του RTFM, έτσι; Και να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε μέσω του email της εκπομπής εκπομπή αεε παπάκι gmail.com ή στέλνοντας το μήνυμά σας, γράφοντας και και το μήνυμά σας το 54344. Λοιπόν, αντί προλόγου θα διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο φίλος ή μίσα. Τώρα, γι' αυτό λέω φίλο ή δεν ξέρω. Μίσα μπορεί να είναι και αγόρι και κορίτσι. Στα ρόσκα, ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, Γεωργία, καλημέρα. Εν ώψη των Χριστουγέννων, θέλω να σε παρακαλέσω να κοινοποιήσει στο Δημήτρη πέντε αράδε από κείμενο του Άι Βασίλη, του πραγματικού, όχι του χοντρόμπαλα τη Coca-Cola, και να το σχολιάσετε. Νομίζω πω θα του αρέσει και θα είναι αφορμή για να πει ωραία πράγματα. Λοιπόν, μέσα σε εισαγωγικά. Μας στέλνει ένα μικρό απόσπασμα. Τελειότατη κοινωνία, ονομάζω αυτήν, όπου έχει καταργηθεί η ιδιοκτησία, έχουν εκλείψει προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έριδες και οι φιλονικίες. Είναι η κοινωνία όπου όλα είναι κοινά. Οι πολλοί είναι ένας και αυτός ένας δεν υπάρχει μόνος του, αλλά ζει μέσα στους πολλούς. Μέγας Βασίλειος βέβαια έτσι. Εντάξει. Είναι ένας από τα πατέρικα κείμενα. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωστό που, <είκτα> αυτό. Και είπα να ξεκινήσω έτσι σήμερα. Αυτό και, έχει, και, ξε... Αυτός και <χω> ο, ο Χρυσός έχει εξαιρετικά κείμενα ανάντι στην τοπογλυφία. Μπράβο. Λοιπόν, άρα καμιά φορά ξύσου όταν αναφέρουμε μπορούμε να αναφέρουμε και εμείς. Πάντω εδώ που δεν πρέπει να πούμε είναι αυτοί οι πατέρες τη Εκκλησία έκαναν αυτό το πάντρεμα του Χριστιανισμού με την ελληνική φιλοσοφία. Και είχαν αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή προσπάθησαν να εκβάσουν με φιλοσοφικό τρόπο ε, τις πληβιακές καταγωγέ του, του χριστιανισμού και ταυτόχρονα να του βγάλουν και το κεντρί. Να. Γιατί ήταν το... επαναστατική οργάνωση και μάλιστα από τις πιο σημαντικές Άς, επαναστατικές οργάνωσες <laughs> ναι, ναι, ναι. που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα και μάλιστα με τέτοια πλατήτητα και ευρό mm -hmm. στην κοινωνία που λέω ξανά δεν έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα μέχρι τότε, μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Γι' αυτό αλλώστε και, μπορεί και μπορείς και να εδραιωθηκε. Δεν είναι μόνο το θέμα της εξουσίας που κατέλαβε και μετατράπηκε σε, σε θρησκεία της εξουσίας, αλλά τη βαθιά κοινωνική ρίζα που απέκτησε Ούτε. τότε. Γιατί απευθύνθηκε σε εκείνο το κομμάτι τη κοινωνίας, το οποίο ήταν τελείω διαγραμμένο, από την την κοινωνία, δηλαδή τους πληβείους, δηλαδή mm -hmm. τη χολογιά. Mm -hmm. Αλλά βεβαίως με τον τρόπο που βεβαίως κατανοούσαν εκείνη την εποχή και με τα mm -hmm. ιστορικές, και με τις ιστορικές κοινωνίες της εποχής. Ωστόσο ε, θα, ε, ε, ε, είναι πολύ επίκαιρα. Άρα και μια ωραία πρόταση να, να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα. κείμενα, που είναι ωραία κείμενα νομίζω, στρωτά κείμενα και έτσι δίνει και ναι, μια ναι, ναι, ναι, ωραία... Ναι, είναι και πολύ καλά γραμμένα. Και εγώ θα λέγα και στο πρωτοτύπο κείμενο. Δεν είναι γλώσσα. Εντάξει, δεν είναι η κοινή, η ναι. ναι, και ιδιαίτερα στις πιο νέες γενιές, δηλαδή είναι η Ναι, ειδικόδημα. αλλά αξίζει τον κόπο, είναι, έχει μια μουσικότητα αυτή η γλώσσα. Που δεν είναι, είναι καλό να την ξέρουμε. Ναι. Στη συνέχεια με όλες αυτές τι παρεμβάσει στην ελληνική γλώσσα, Ξέχα, Αυτό είναι το, το εντυπωσιακό από την κοινή την Αλεξανδρινή και μετά. Ναι. Η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα παίκτησε μια, μια μουσικότητα, μια ιδιορυθμία στον τρόπο που εκφράζει λέξει. Έννοιες μάλλον, σωστότερα, που είναι εντυπωσιακή, όχι πω η αρχή γλώσσα δεν είχε, αλλά βεβαίως η αρχή διάλεκτη ήταν πολύ περιορισμένη, έχουμε ένα πολύ περιορισμένο, κατά τη γνώμη μου δεν είμαι φιλολόγος, αλλά έχω αυτό το ίδιο Ενώ από την γενή την Αλεξανδρική πραγματικά έγινε, πλούτησε πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα. Mm -hmm. Βεβαίως πάντα αυτή είναι η ιδιορυθμία τη ότι δεν ήταν καθαρή, όπως νομίζουν ορισμένοι. Εννοεί καθαρή. Γλώσσα Εννοείς, καθαρή, καθαρή, ναι. Yeah. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα τη αφομίωση yeah. και αυτό ακριβώ είναι το δυναμικό στοιχείο πάντα στην κοινωνία όπω και στη φύση. Άλλωστε. Δεν υπάρχουν καθαρέ ράτσε, καθαρέ φυλέ, καθαροί πολιτισμοί. Πάντα η δυναμικότητα ενό πολιτισμού ε, εξαρτάται πάντα από τη δυνατότητα αφομίωση του. Εάν δεν έχει δυνατότητα αφομίωση, είναι μερατόβεται σε ερήπιο, σε ένα στεγνό. Στο ρέωμα καταραίει. Να πω λοιπόν ότι αυτό ήταν το πρώτο με το οποίο ήθελα να ξεκινήσω και το δεύτερο με το οποίο θέλω να συνεχίσω είναι ότι σήμερα με συγκίνησε, συγκινήθηκα. Γιατί, ε, γιατί μου έδειξε κάτι, δεν έχω μεγαμότητα. Κάμερα τώρα έπρεπε να το δείξω εδώ πέρα. Λοιπόν, ε, μου έφερε σήμερα ένα νόμισμα 100 δραχμών. Ναι, δεν, δεν το έδειξε. Ναι, Αυτά πες. είναι παράνομα, είναι στην παρανομία. Ναι, ναι. <laughs> το αστείο είναι για να καταλάβει πόσο δρεοκολάπτε είναι η δική μα πολιτική. Ναι. Ε, η Γαλλη, το γαλλικό κράτο Ανταλλάσσει γαλλικά φράγκα και θα συνεχίσει να ανταλλάσσει γαλλικά φράγκα μέχρι το 16. Έλα. Εμάς ένα χρόνο πότε πόντος μας η χρόνο Μας η ναι. Να τα πετάξουμε εκεί ναι. πέρα ναι. για να κερδίσουν οι... Απ' κάνουνε... Μας τρομοκρατήσετε... Οι λαμπογιαδόροι. Ε, πώς είναι... Λαμπογιαδόρες. Νέα έκφραση <laughs> ισπανική. <laughs> Τρομοκρατήσανε, θυμάμαι τους ηλικιωμένους, μην τα κρατάτε στο στραγμές αυτά, τα κατοστάτε. Πάντως, το γαλλικό κράτος θα ανταλλάσσει ε, φράγ, ε, φράγκο, το γαλλικό φράγκο ε. μέχρι και το τέλος νομίζω του 2016. Έλα μπροστά τους φράγα. Ε, τώρα να είχε και εσύ ποιους παίρνεις ως παράδειγμα. Ναι, τώρα. Είναι αυτό οργανωμένο κράτος. Όχι βέβαια. Ε, ε, λοιπόν. λοιπόν κάτι είχαν υπόψη τους αυτοί πάντως. Σου λέγανε κάτσε μεγάλο κράτος είμαστε. Δοκιμασμένο <laughs> αυτό δεν είναι. Ας το κρατήσουμε λίγο τώρα. Ναι. Να δούμε. Καλά ναι, η καλύτερη είναι η Βρετανία. Τώρα. Ναι. <laughs> δεν είναι και καν στον κόπο μια τέτοια διαδικασία. <laughs> πάντως να πούμε για το νόμισμα, επειδή μου το δώσανε χθες. Ναι. Χθε το βράδυ και μου είπαν ότι πρόκειται για ένα νόμισμα Άγιο. Είναι oh. ένα καταστατικό με τα λικόδοκα. δραχμή, παλιά δραχμή. Yeah. Ε, λοιπόν, και μου είπε ότι μου, μου το ένα από τα πατρογονικά μου εδάφη yeah. ένα ιερέα το οποίο το έχει το έχει Έλα. Yeah. Ναι και μου το στέλνει ειδικά να μας φυλάει όλους. Να μας φυλάει όλους και εντάξει. Και με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικότα Ο άνθρωπος το ευλόγησε είναι αρκετά συμβολικό. Σου λέει με το καλό. Πας και γλιτώσουμε. Αυτό είναι που Λοιπόν, τέλος πάντων το δείξω να θα γλιτώσουμε. Το θέμα είναι ότι η Τριάδα συναντήθηκε χθε το βράδυ. Με τα είπε. Με τα είπε, ξέρει Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Όχι. Τι θα φάνε τα Χριστούγεννα. Όχι. <laughs> Πώ θα μοιραστούν τι θέσεις του δημοσίου. Α, ναι. Τι θα γίνει την αναδόμηση. Αυτά τα πράγματα. Πού θα βάλω εγώ το δικό μου, που θα βάλει το δικό σου. Πώ θα φάμε το, το, το τελευταίο βόλιο του Έλληνα. Τα άλλα δεν μπορούν να τα λύσουν όπως ξέρεις. Τα έχει αναλάβει η τα, τα έχουν αναλάβει έξω. Όλα τα άλλα μας έρχονται από έξω κατευθείαν. Άρα με τι θα ασχοληθούνε. Πού θα βάλουν το φίλο του, πού θα βάλουν το παλιό στέναχος, που θα με βάλουν... το κουλιτό. Ε, Πώ θα διαφθείρουν ένα κομμάτι τη κοινωνία έτσι ώστε να το κρατήσουν σαν εκλογική και πολιτική του βάση, καθότι τι να βρούν, δεν έχουν που να. να περιθούν, δεν μπορούν, μπορούν να κάνουν τίποτα. Εγώ πάντως ε, διάβασα σήμερα και ανησύχησα, όπω τα λοιπά. Αραβικό πυρετό στο Μαξίμου. Ήξερα για την Ισπανική γρήπη. Ήξερα μετά την τελευταία γρήπη μα. Και αραβικό πυρετό στο Μαξίμου λέω γαμό κάτι έχει γίνει εκεί πέρα πάνε όλοι το ξαρά. κουνούπι του νύλου τι είναι μήπως. αυτό αλλά δεν είναι έτσι λοιπόν ο Σαμαράς mm -hmm. πρόκειται να πάει στα Εμμυράτα για να κλείσει τις ε, πρώτες συμφωνίες τώρα το Γενάρη ποιο Λε... έχει πάει εκεί για να κάνει το έδαφος ξέρει Ποιος? να το... ο Μιταγάκης Α, έχει δέξει. πάει ήδη εκεί πρώτη Μηταγάκη κοίτα κάτι συμπτώσει λοιπόν, κάτσε να δούμε κάτι συμπτώσει Τελείωση. Προσέξτε. Ό,τι πούμε τώρα είναι τυχαία σύμπτωση. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Συμπτώσεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Βγαίνει η Financial Times σου λέει ότι το Three point με έδρα της Μπαχάμες fund, έτσι, είναι hedge fund, είναι ένα επειδητικό κεφάλαιο υψηλού ρίσκου που παίρνει ρίσκα πολύ μεγάλα. Λοιπόν, στις αρχές του καλοκαιριού πήρε ομόλογα 17 λέει cents στο ευρώ βέβαια την εποχή εκείνη ο οποίο κοιτάξει ήταν κάτω από 14 ναι. τώρα πώ τα πήρε αυτό 17 δεν ξέρω Μάλιστα. Λοιπόν, και τα πούλησε σε τιμή 34 και διαφημίζεται ότι είναι Διπλά καθάριση διμή, πολλά δηλαδή. το χαρτοφυλάκιο ήταν ένα δι mm -hmm. δηλαδή με μια κίνηση κέρδισε άλλο mm -hmm. ένα δις. Βεβαίως. 2 δι έβαλε ένα δι πήρε yeah. δύο δις. Mm -hmm. Ωραία. η Financial Times όμω δίνει και την εξή πληροφορία από τότε που αγόρασε ή αποφάσισε να συντηρήσει μεγάλο πακέτο ελληνικών ομολόγων τη τάξη του ενός τη ναι. ήταν σε συστηματική επικοινωνία με υπουργού και, ε, και συμβούλους του ναι. από το καλοκαίρι και μετά. Έλληνες. Εμπτή. Όχι, το κάνω και μάλιστα, Ναι. Χαρακτηριστικά ναι. το δημοσίευμα το έχω μπροστά μου ναι. για να μην λέμε και τι θέλουμε δηλαδή. Ορίστε. Financial Times ορίστε και λέει okay. αναλυτές λέει του κύριου Φλίτσουρα, αυτού του Mr. Lab, ε, λοιπόν από το επενδυτικό κεφάλαιο ε, κρατούσαν πολύ στενές σχέσεις okay. και έπαφες okay. με Έλληνες πολιτικούς και συμβούλους και ε, ήταν σε συνεχής συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση ερώτηση ναι. από, τα, από το ένα δις mm. που έτσι λέει αυτός ότι πήρε, πήρε ναι. βεβαίως επίσημα δεν ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν λέει πόσα πήρε ε, το, το, το Financial Times λέει ότι για 500 εκατομμύρια profit βέβαια από κάτω παρα, παρα, λέει ότι τα πήρε με 17 cents κρατούσε ε, χαρτοφυλάκιο του ενός δις mm -hmm. πώς έβγαλε 500 όταν το πουλήσεις 34 δεν ξέρω ναι. εκτός και αν διακίνησε μόνο το 500 εκατομμύρια και περιμένει τα άλλα 500 να τα κερδίσει την επόμενη φορά πάντως όπως και να έχει το πράγμα είναι ένα καλό mm -hmm. ε, από κούμπι λέω εγώ τώρα εγώ πονηρός λέω τώρα αυτό στην, στην κοινότητα καθ' λέγεται χειραγώγηση γι' αυτό μας βάλανε οι μούντις ε, μας υποβάθμισε. Στον Ισταυραπούς, στον Ισταυραπούς, τώρα θα λύσετε που έχουν με, με, με τις Ισταυραπούς που το να... κοπούνες σήμερα. <laughs> Άκου να δεις. Λοιπόν, τώρα μας αναβαθμίζουν. <laughs> αυτό ήταν, λέγεται κοινός χειραγώγηση. Mm -hmm. Ξέρω, με πληροφορούν, mm -hmm. αγοράζω και κονομάω. Mm -hmm. Εντάξει. Mm -hmm. Λοιπόν, mm -hmm. η... από αυτά οι Έλληνες πολιτικοί και οι σύμβουλοι τους δεν έχουν πάρει τίποτα. Αυτό θα σε ρώτω και τώρα. Εγώ άμα έχω μια πληροφορία η οποία θα μου φέρει εγώ λέω εκατομμύρια, έχεις σε έτσι, εκατομμύρια. Δηλαδή θες να μου πεις ότι ο πληροφοριοδότης μου μόνο δεν ένα ποσοστό. Μόνο ένας. Μόνο ένας. Αυτός είναι ο μόνο ένας. Ναι. Από έτσι. αυτούς που κερδίσανε. Ακριβώς ναι. Βλάμε τώρα. Δεν μας Εντάξει, δεν μα λένε. Δεν υπάρχει επίσημη αναφορά από το ελληνικό κράτο ποιοι μπήκαν στην επαναγορά. Μα είπαν σε ποιε τιμέ, δεν μα λένε ποιοι μπήκαν. Mm. Ω οφείλουν. Διότι το αμερικανικό δημόσιο παράδειγμα όταν κάνει τι δυσκινήσει δημοσιοποιεί το ποιοι αγοράζουν. Ε, τούτη εδώ. Είναι μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα, μαύρη σαν τη μούρη του του Σαμαρά μαζί με το, το το, του Πεκκινουά, του Μηταγάκη. Όχι μορέ, το μητέρα, γιατί δεν ξέρω ποιο. Μηταγάκη σαν Λουουλού είναι το εδένα. Σταϊκούγα, και δί κοκλού. Όχι αυτό μου με το υπερθετικού του <asters> Στουρνάρα. Το έχω ξεχάσει αυτό, συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ μπαίνει ένα θέμα τώρα, έτσι, δαπανήθηκαν περίπου 11 δισεκατομμύρια, πάνω από 11 δισεκατομμύρια, έτσι, για αυτή την ιστορία. Δεν μας λένε ποιοι να δούμε πως είναι τα hedge fund, να αντιπολογίσουμε, δηλαδή τα συνολικά κέρδη που αποκομίσανε από την ιστορία. Τώρα εγώ ρωτάω, εγώ, εγώ ρωτάω. Όλα αυτά έγιναν εν αγνία του πολιτικού συστήματος, έτσι ρε παιδί μου για να ξέρω, ή τελείως τυχαία πήγανε και πήραν τα ομόλογα εκείνη την εποχή που αρχίσαν να αγοράζουν τα hedge fund. Ε, κάτσε γιατί τα έχουν τα πτυχία από το Χάρβατ και Αυτό από τα έχεις. σχετικά κάτσε βρε Δημήτρη τώρα τα έχουν τα πτυχία για να έχουν πληροφοριοδότες άκου και λοιπόν είναι, τι έριζε. γίνεται άκου λοιπόν τι γίνεται γιατί που έχουμε βλέξει λοιπόν η η, η επούς λοιπόν βγήκε και μας ανέβασε πάρα πολύ ψηλά μας για να καταλάβουμε τώρα τι, που μας έχει ανεβάσει η Στάντα ΕΠΟΥΡΣ Μας ανεβάζει περίπου στο ύψος που έχει η ιαπωνική οικονομία σε δανειολητική ικανότητα Να τι ανάπτυξη Λοιπόν, <χει> δηλαδή είμαστε ανάλογη οικονομία, ε, δηλαδή ανάλογη δηλαδή. επιφάνεια με την Ιαπωνία Ναι ε, δηλαδή. Μπράβο μας ε, Ναι, Δόξα Λοιπόν, ωραία, κοίτα όμως τι λέει στο χαρτί δηλαδή. Πώς το δικαιολογεί Λέει, ό,τι και να γίνει στην ελληνική οικονομία, ναι. θα την ξεχρεώσουν οι Ευρωπαίοι. Άρα αγοράστε. Για ξαναπέστω, αυτό θέλει επανάληψη. Μελώ. Θέλει να το επεδώσουμε. Ό,τι και, και Ο, να γίνει... Η δικαιολογία λέει το ναι. εξή. Γιατί μας ανέβασαν στα ύψη τώρα. Μας ανέβασαν στα ύψη. Ναι. Πρώτον, για να ανεβάσουν τη του το, των ομολόγων που απομένουν. Και άρα τα hedge fund που είναι βεβαίω και δική της μέτοχη... Ναι να μπορούν να κερδοσκοπήσουμε στο 13 με μια νέα επαναγορά με αυξημένες, πολύ πιο αυξημένες τιμές. Mm -hmm. Τα χέντσφαν δεν συμμετείχαν στο σύνολο των χατώφυλακίων τους. Mm -hmm. Περιμένουν καινούια μπάζα με στο 13. Να ξαναμπούν σε διαδικασία, λόγω της ύφεσης, mm -hmm. λόγω της κατάρρευσης ελληνικής οικονομίας, θα ξαναμπούν σε διαδικασία επαναγοράς. Mm -hmm. Λοιπόν και επίταξα να μπουν στην διαδικασία επαναγοράς, οι τιμές να είναι αρκετά υψηλέ, δηλαδή να έχουν ανέβει αρκετά mm -hmm. ώστε οι νέες τιμές που θα δώσουν να είναι ακόμη πιο ψηλέ mm -hmm. Λοιπόν και έτσι να κερδίσουν πολλαπλάσια λεφτά. Εντάξει και ο, το συνάφη. Yeah. Το στάδιο, οι που λοιπόν σε αυξάνει λέγοντα το εξή. Mm -hmm. μην ανησυχείτε πάρτε ελεύθερα ομόλογα mm -hmm. ή κρατήστε mm -hmm. τα ομόλογα αυτή, που, αυτή τα έχετε, που, έχετε... Ότι... που έχετε αγοράσει mm -hmm. διότι Ό,τι και να γίνει στην ελληνική οικονομία, θα την ξεχρεώσουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι Ευρωπαίοι, ε, Μέρκελ κλπ, ναι. εγγυώνται τη δική σας Καλά, Αυτό, είναι... αυτό λέει. Αυτό... Αυτό... Είναι... αυτό λέει. Το παιχνίδι αυτό, τώρα, είναι απίστευο. Λοιπόν, και το, απο... και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Πρώτον, έχουμε εκτείνεξη των, α... των χρηματιστικών κερδών στην Ευρώπη. Mm -hmm μπράβο μας λοιπόν το European α, το, ο, ο ευρωπαϊκό διεκτής ανέβηκε περίπου 600 μονάδες mm -hmm. έτσι για δεύτερη, για δεύτερη μέρα χάρη στη Standard -E το δεύτερο βεβαίως που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός που κερδίζει είναι κατά κοινούλια οι τράπεζες προσέξτε λοιπόν το καινούριο στοιχείο η Standard -E Poors, η, η 500 Financial έβγαλε απόδοση είναι ένα μείγμα εταιριών, 81 εταιρείων, που βγάζουν το μέσο νόμο. Το το Έβγαζε απόδοση, έβγαλε απόδοση αυτό το χρόνο 27%. Με δεδομένη του την οικονομία. Έχει σοβαρό πρόβλημα, έχει τρομακτικό πρόβλημα αναστολή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία. Αυτοί καθαρίσανε 27% στη χρηματιστιακή αξία των εταιριών τους. 27% οι τράπεζες. Mm. Έτσι. Η ιδέα, το οποίο είναι σε ποσοστιαία αύξηση, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση από το 2003. Η ιδέα Bank of America, mm -hmm. η γνωστή, mm -hmm. Η αύξηση είναι 104%. Αυτές τι τράπεζες τις έχουν τρελάνει στο χρήμα, στο δημόσιο χρήμα, εντάξει. Και επιπλέον την ίδια ώρα αυτές οι τράπεζες που γνωρίζουν αυτές τις εκτινάξεις, χάρη στο δημόσιο χρήμα και χάρη στο γεγονός ότι πήραν το δημόσιο χρήμα και το επένδυσαν πού σε ομόλογα και παράγωγα. Mm -hmm. Και το αστήριο είναι ότι, ότι η Αμερικανική ειδικά οικονομία που είναι και η πιο α, δυναμική από αυτή την άποψη, από την άποψη αυτή, έχει αυξήσει την έκθεσή της σε παράγωγα, η το οποία αυτή τη στιγμή φτάνουν, ξεπερνούν μάλλον τα 286 εκατομμύρια δολάρια. Τα έχουν πέντε ναι. αμερικανικές τράπεζες αυτά, ναι. κατά 92%. Λοιπόν, έχει εκτεθεί τρομακτικά. Ολόκληρη η αγορά είναι πάνω από 600-703 από αυτά 283 είναι εκτεθειμένη η Αμερικανική οικονομία. Mm -hmm. Μιλάνε για τεράστια φούσκα. Το χρηματιστική αξία λοιπόν αυτών των τραπεζών ή οφείλεται δεν ήταν επιχειρηματικά κέρδη, ήταν κέρδη από ομόλογα και παράγωγα. Δηλαδή αυξήσανε την τεράστια φούσκα. Την ίδια ώρα αυτέ οι 9 τράπεζε που σημειώσαν την υψηλότερη κερδοφορία στο χρηματιστήριο έτσι που είναι η Deutsche Bank, η Barclays, η JP Morgan Chase η Bank of America, City Group, UBS, Credit Suisse yeah, Όλα τα καλά παιδιά μαζί. Ε, Group AG mm -hmm. Και Goldman Sachs Group Και Morgan Stanley Εντάξει ah. Όλοι καλά αυτό yeah, η στο, πρώτο, στο πρώτο 9 μήνα αυτού του χρόνου Σύμφωνα με στοιχεία που ε, Ψηλέγει το Bloomberg ε, Απέλυσαν πάνω από 30.000 εργαζόμενους Ε, έτσι. Με, με αφορμή την κρίση έτσι, ότι Φεδίως, έχουν ναι, προβλήματα ναι. και και εκτινάθηκαν τα κέρδη τους. Μάλιστα. τώρα παράλληλα λοιπόν για να μπορέσουν λοιπόν αυτοί να βγάλουν χοντρά κέρδη τι προτί φροντίζουν λοιπόν τα... το αμερικανικό δημόσιο για παράδειγμα ε, φροντίζει να μην τους φυλακή ναι. για παράδειγμα ενώ είναι και γεμάτες οι που να βάλετε Λοιπόν, το... είναι χαρακτηριστικό ότι είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι υπήρχε ένα τεράστιο θέμα με την... με την Goldman Sachs παραμένει το εσεκριμότατο θέμα της Goldman Sachs για τη χειραγώγη συμμετοχών και παραγώγων ή αν θέλετε για την παράλληλη πληροφόρηση δηλαδή χρησιμοποιούσε το... Το... Το... τη μία κατηγορία πελατών της για να πληροφορεί τους άλλου και ώστε να κερδίζει η ίδια από τις ασφαληψίες δεν έχει καταλήξει αυτή η ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, η HSBC Holdings, δηλαδή η ηθικατρική της HSBC, η οποία είναι μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Τράπεζα αυτή τη στιγμή από την άποψη της ε, κεφαλαιοποίησης, δηλαδή τη αξίας των κεφαλαίου που διακινούνται στο χρηματιστήριο, ε, λοιπόν, συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες 1,92 δισεκατομμύρια δολάρια γιατί έκανε τι έκανε ξέπλαινε μαύρο χρήμα από χώρες και επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα ήταν, ε, οι χώρες ήταν ε, λέει η Λιβύη, το Ιράν mm -hmm. και μια σειρά άλλες χώρες. Mm -hmm. Λοιπόν, ξέπλυνε μαύρο χρήμα και απλούστατα τις βάλε ένα πρόστιμο. Mm -hmm. Για να πιάσουν κάποιον εδώ κακομύρι να ξεπλένει μαύρο χρήμα το στήλα, α πούμε ρε παιδί μου, πέσχε. Και το 1,92 δισεκατομμύρια mm -hmm. ήταν συνεννόηση με το Αμερικανικό κράτος, έξω από το έξω δικαστική συνεννόηση για να κλείσει αυτή η υπόθεση mm -hmm. ε, σε διαδικασία non-disclosure agreement δηλαδή ώστε να μην αποκαλυφθεί ποιοι συμμετέχουν mm -hmm. και βεβαίω τους πιάσανε για μαύρο χρήμα που ξεπλένανε από κράτη που σημαίνει ότι είναι πολιτικό κατά κύριο λόγο μαύρο χρήμα mm -hmm. το οποίο βεβαίως διακοιμήθηκε από τις ΗΠΑ αυτή η Δημήτρη είναι η συμβουλή μας τους πληρώνω δηλαδή θέλω να σου πω ότι no, αυτοί, αυτοί έρχονται και μας μιλάνε για τη διαφθορά και για το πώ θα κανονίσουμε τα πράγματα σε μια χώρα πρόσεξα τώρα να δεις τι γίνεται τη Standard chatter, η οποία είναι μία ακόμη τέτοια holding εταιρεία την πιάσανε πάλι για ανάλογο πράγμα ε, μαύρο χρήμα ναι. έτσι και, τις δώσα, και συμφώνησε ναι. να πληρώσει πρόστιμο 667 εκατομμύρια ε, στο Αμερικανικό Δημόσιο πρόσεξε να ρίξει την κίνη και φυσικά και οι δύο δεν είναι τυχαίο το ότι είναι στο Λονδίνο στο, το, το Λονδίνο είναι το κέντρο διαμετακόμισης τέτοιου χρήματο ειδικά ε, σε αυτό το επίπεδο βεβαίως υπάρχουν και άλλα πληκτήρια η Ελλάδα έτσι. Ναι. λοιπόν αλλά μιλάμε τώρα για να πληρώσει 1,92 δισεκατομμύρια καταλαβαίνει τι διακίνησε ε, τώρα έχει προσοχή το πλυντήριο Ελάς ναι. για μαύρο χρήμα από τις τράπεζες αφορά ιδιώτες Μάλιστα. τα εδώ, μαύρα πλυντήρια εδώ ναι. αφορούν κράτη ξεπλένουν κρατικό μαύρο χρήμα ναι. το κρατικό μαύρο χρήμα Πηγαίνει στους λόμπ, στα λόμπι και στου πολιτικού mm -hmm. τη Δύση. Κυρίω των Πολιτείων και στη Δυτική Ευρώπη. Mm -hmm. Έχουμε δύο κέντρα λόμπι που συγχνοτίζονται με, με λομπίστε που προωθούν πολιτικέ και όλα αυτά. Οι ΗΠΑ, Ουάσιγκτον και Στρασβούργο, Βρυξέλλε. Mm -hmm. Εκεί πηγαίνουν τα χρήματα. Mm -hmm. Λοιπόν οι Αμερικανοί τι κάνανε. Του πιάσανε. βρήκανε που πάει το χρήμα. Είδαν σε ποιου πολιτικού πάνε. Κλείσανε συμβούνια με τις τράπεζες να κλειστεί το πρωτοθέμα θέμα για να το κρατήσουν προκειμένου να εκβιάζουν να έχουν, πολιτικούς πράγμα. και στην τόπια αγορά στην Αμερικανική και στην Ευρώπη, mm -hmm. σκελετός των τουλάπι που τους στέλνουμε. καθαρίσαν οι τράπεζες με 1,92 και 667 εκατομμύρια. Εντάξει, και όλα μέλη όλα... όλα συνεχίζουν δηλαδή. ακάθεκτα. Συνεχίζουν το του. Το δημόσιο... Μιλάμε για λιστοσημωρία άνευ προηγουμένου, ναι. η οποία νομοποιείται να κάνει ό,τι γουστάρει γιατί όπως είπαν οι Αμερικανοί όταν ξεσηκώθηκαν κάποια γερουσιαστικής και είπαν για μια στιγμή ρε παιδιά εδώ μιλάμε για εγκληματίες δηλαδή αν πιάσεις μια τράπεζα ας πούμε η οποία ξεπλένει χρήμα της καχιάς φοράς στη Φλόριντα ας πούμε για, τους, για την κοκαίνη για τους ε, βαρώς κοκαίνης από την Κολομβία που είναι μια όχι τζι, ε, αυτό είναι της πλάκας ας πούμε <σχωρίζει> ε, τράπεζα την κλείνει και τους χώνεις μέσα εντάξει <σχωρίζει> Και μάλιστα στα ζητήματα μαύρου χρήματο οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν την αυστηρότερη νομοθεσία διεθνώ. Δηλαδή δεν σηκώνουν ούτε θέμα. Του κλείνουν μέσα, βλέπει. Αυτούς του βάλανε ένα πρόστιμο και φύγανε. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για ένα καρτέλ ληστοσημορήτη. που εμπλέκεται με την πολιτική, τη διεθνή πολιτική και του κυβερνώντες στον πλανήτη. Εντάξει, γι' αυτό δεν του πειράζουν. Και από πάνω του δίνουν και δημόσιο χρήμα και συνεχίζουμε κάθε κτή Αυτή ναι, λοιπόν και... η Standard Repours ναι. η οποία ήταν πρόσεξε να δεις τώρα ποιη είναι η μετοχή της έχει πολύ ενδιαφέρον έχει μεγάλη πλάκα Να δούμε τη σύνθεση ναι. Λοιπόν ο βασικός μέτοχος ο βασικός μέτοχος της Standard Repours μάλλον η Standard Repours uh, Ratings δηλαδή αυτή που κάνει τις αξιολογήσεις είναι η θηγατρική του ομίλου Μαγκρόχιλ Μαγκρόχιλ είναι κατά βάση εκδοτικό Όλοι mm -hmm. το ξέρουν από το Μαγκρό Επιστημονικά βιβλία ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Αν δε, αν δει ποιοι είναι στη Μαγκρό βλέπεις βλέπει. State Street Corporation είναι ένα από του βασικού μετόχου. Αυτό είναι ένα ισχυρότατο θεσμικό επενδυτή, mm -hmm. ο οποίο τον βρίσκε σχεδόν σε όλε τι δημόσιε μεγάλε επιχειρήσει. Επιχει δημόσιε εννοούμε, όχι δημόσιου χαρακτήρα, δημόσιε εννοούμε τα publics, δηλαδή αυτέ που είναι στο χρηματιστήριο. Mm -hmm. Έτσι, στην Αμερικάνικη. Λοιπόν. State Street Corporation, Vanguard Group Incorporated είναι ένα άλλο μεγάλο φαντ που υπάρχει, που λέει λοιπόν, Openheimer Funds. Η price three point. Αυτή που κέρδισε από το ελληνικό στοίχημα. Πάν παρακάτω. Black Institutional Trust Company. Στου διμήθει τίποτα του Black Rock. <laughs> ναι. <laughs> Πάν παρακάτω. Capital Investors Τελείως Είση τυχαία ε, ε. Ναι. <laughs> Πάμε τώρα λοιπόν Η City Group παράδειγμα mm. Άλλη μια μεγάλη τράπεζα mm. λοιπόν. Ποιοι είναι οι μέτοχοι Κατήσου State Street Corporation Η ίδια Vanguard Group Black Rock Institutional Trust Company <laughs> <laughs> Λοιπόν J.B. Morgan Chase yeah. Company ε, Λοιπόν έτσι Και η Porsche Company, πάλι ένα μεγάλο hedge fund που είναι αυτό το πράγμα, έτσι, και μια σειρά τα πράγματα. Wells Fargo Bank, αυτή που επήρχε τα χοντρά χρήματα. State Street Corporation, Vanguard Group, εν τω μεταξύ, αν πισάξεις τη State Street Corporation ποιος είναι ο βασικός okay. μετοχος, θα δεις ότι είναι τέσσερις θεριατρικές της Vanguard Group. Okay. Λοιπόν, ε, μια σειρά άλλες, η Morgan Chase Company και τα λοιπά Bank of America, αυτή που πήρε τα λεφτά, mm -hmm. State Street Corporation, πάλι. Vanguard Group, Black Rock Institutional Trust Company. Εντάξει, πάντα λαμβάνετε το... Λοιπόν, yeah. ανάμεσα αυτές θα δεις ότι είναι ο Πόρσον, είναι η Fidelity. Mm -hmm. Πάλι εδώ, ε, τελείως συμπτωματικά μα τελείως συμπτωματικά, yeah. η Fidelity δραστηριοποιείται στην Ανατολική Ευρώπη και στις Αραβικές χώρες. Και πάλι τελείως μα τελείως συμπλωματικά, συμπλωματικά ο κ. Μηταράκις είχε δουλέψει για αυτήν. Το... Ήταν εν dealer. Το διαφημίζαμε. με κατασκευή. Δεν είναι ο δίρ. Ο... Δεν είναι ο δίρ τίποτα κακό. Όχι. Στο... Νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα ναι. δίκηματα τηλεμβάνεται. Αλλά θέλω άλλο να πω ότι αυτά τα είχαμε διαφημίσει. Ότι αφήνει το σίτι του Λονδίνου κ. Μηταγάκη και έρχεται εδώ πέρα Μπράβο. και αναλαμβάνει. Τώρα, γιατί ο Σαμαράς το στέλνει στο, στα Αραβικά Εμιράτα που στο θέλω το στέλνει. -πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο λοιπόν και έχει αυτή όλη η ιστορία. Και ήδη και μια σειρά εκπροσώφου διαφόρων ετιώνει λοιπόν όλα αυτά είναι συμπτώσεις mm. συμπτώσεις η J.P. Morgan Chase έτσι άλλη μεγάλη νέα μεγάλες τράπεζες μιλάμε τώρα, έτσι. λοιπόν State, uh, State Corporation Vanguard Group uh, Price Associates BlackRock Institutional Trust Company Wellington Management Capital Research Capital World Bank of New York τα λοιπά. Yeah, Λοιπόν, ότι έγινε αντιληπτό για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή είναι η βασική μέτοχή. Έτσι, γιατί υπάρχει και ένα πλήθο μικρότερων μετόχων ναι. μιλάμε για του βασικού μετώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στέλνουν ένα παιχνίδι γενική κεδοσκοπία. Πρώτον κερδοσκοπία με στην Ελλάδα. Mm. Και για να συνεχιστεί αυτή η κερδοσκοπία θα πρέπει να συνεχιστεί η εσωτερική υποτίμηση τη χώρα. Εάν δεν έχει εσωτερική υποτίμηση τη χώρα, τότε αλλάζουν τα δεδομένα και στη, στη χρηματογορα. Αυτοί ποντάρουν στο ότι είναι τόσο ηλίθοι οι Ευρωπαίοι ότι θα συνεχίσουν το, το, το πράγμα που θέλουν. Το 1999, στις μελέτες που γίνονται για το, για το ευρώ, ακόμη και συντηρητικοί οικονομολόγοι, ένας από αυτούς ήταν και ο πολύ παραπάνω από συντηρητικό οικονομολόγος, ο, ο κ. Φέντημαν, ο οποίος είχε πει ότι σε, σε 10 χρόνια το ευρώ θα ξαφανιστεί. <σχει> ε, ε, ε, σε σε, σε τουλάχιστος προς την κρίση. <σχει> τι λέγανε. Τι λέγανε Φτιάχνεται ένα σύστημα το οποίο είναι απολύτως κλειστό και δίνει τη δυνατότητα στους κερδοσκόπους να ποντάρουν στο ότι όσο και να πιέσουν μια α, α, αδύναμη οικονομία εσείς θα τρέξετε διασώσετε ανεξαρτήτως καταστάσεων. Mm. Αυτό τους λέγανε. Mm. Το 99 μπαμ αυτό έγινε. Ακριβώς. Και τώρα τι γίνεται πιέζουν στο ότι να, α, ε, η δέσμευση των υπολείπων χωρών ω προ το χρέος όλων των χωρών τη Ευρωζώνης να γίνει πιο στενή. Άρα αυτοί να κερδίσουν περισσότερα. Γι' αυτό και ποντάρουν. Θα πέσει η ελληνική οικονομία. Θα πέσει. Θα πέσει περισσότερο. Και επειδή θα πέσει περισσότερο εγώ θα έχω περισσότερα κέρδη επειδή οι, οι, οι ευρωπαίοι τσάνακο κλείφτες ναι. πολιτικοί ναι. θα εγγυηθούν με τα λεφτά των κρατών τους το πόσο θα πέσει και Ο θα χειροκοπήσει ακόμη περισσότερο ελεγχόμενα η Ελλάδα. Ωραία. σε αυτό ποντάρουν. Πολύ ωραία. Αναλύσαμε αυτή την αναβάθμιση που και αυτέ τι ζητοκραυγέ. Ε, μα ξέρει ο κόσμο δηλαδή ότι δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα βγούμε στι αγορέ, ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Θα μα αλλάξω τα φώτα ακόμη περισσότερο. Αυτό ακριβώ σημαίνει. Θα μα αλλάξουν τα φώτα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Πριν κάνουμε το διάλειμμα να πω γιατί μάλλον δεν μα ακούσανε κάποιοι φίλοι από την αρχή-αρχή. Λοιπόν και στο Στέφανο από το Μόναχο και σε άλλου που μου έχουν στείλει το ίδιο μήνυμα. Ναι, σήμερα στο σελίδα εκπομπή αεψιλον.gr δεν θα μπορέσετε να ακούσετε την εκπομπή μέσω τη πρόβλημα. Μπορείτε εκπομπή πάντα, να ακούτε την εκπομπή μέσω τη σελίδα RTF. Έτσι, λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα, για όσου είστε στο ίντερνετ, RTF. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει ο Ιβασίλη, μέχρι να έρθει ο Ιβασίλη θα ακούτε εμά, εκπομπή ΑΕ, βιβλίο τη Καζάκη Γεωργία Πάστα. Μέχρι τι 2.30 θα είμαστε μαζί. Στο πρώτο μέρο μπορούμε να πούμε ότι αναλύσαμε αυτή την εφορία που προκάλεσε στην εγχώρια τρόικα η αναβάθμιση τη στάντρας ερπούρους της ελληνικής οικονομίας αναλύσαμε τους λόγους, θα κερδίσουν περισσότερο οι κερδοσκόποι και εντάξει, έτσι χαίρονται και οι δικοί μας <laughs> εδώ πέρα λοιπόν... ε, γιατί θα πάρουν και αυτό το μπερίδι ένα πονάμα. λέω εγώ δεν θα πρέπει να πούν τα κάλατα όχι έτσι. Λοιπόν, είναι όπως αυτό το γνωστό, το, γνωστό ανέκδοτο, το ανέκδοτο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ε μου, όχι, δεν εννοώ, για πες μου. Πάει ο, δεν το, το ξέρω. παιδάκι στον μπαμπά, μ? που δεν το του ξέρω, λέει, πέραστε. μπαμπά φέτος τι θα μου πάρεις. Ναι. Τα λεφτά τα καλά τα Είναι το τελευταίο. Ναι, ναι. Είναι, και αυτό είναι στοιχείο ανάπτυξη του κυρίου Σαμαρά. Ναι, καταβληκτικό, πολύ ναι. ωραίο. Λοιπόν, μ' αρέσει, έχουμε χίγων. Πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άρα αυτοί μπορεί και να κόβουν τους μισθούς τους, αλλά δεν τους νοιάζει και πολύ Γιατί θα έχουν Έχουνε, έχουνε μπωναμάδες Ναι μπράβο τα μπόνους από αλλού. Και ξέρεις έχουνε πιστέψει απόλυτα Μια γέμιλα, μια Χριστόγεννα Έχουνε πιστέψει απόλυτα στο, στο μύθο Με τους μάγους από τα, με τα δώρα Καθότι Αραβία Από τις αραβικές ναι, χώρες Ναι ε, γι' αυτό πάνε συνέχεια Επάνε ε, εκεί στην Αραβία έτσι Έρχονται ναι με, λοιπόν, με, τις, καμήλες. με τις καμήλες Σμύρνα mm, mm. Χρυσό και mm. ε, Λιβάνινε λιβάνι. Το κεφάλι ας το αφήσουμε ε, το... τα αφήσουμε πάνω πέρα. Πάνω τα θέλουμε. Το χρυσό μας κάνει. <laughs> Πάντω το θέμα είναι ότι αυτοί που κυβερνούν πάνε στα Εμμυράτα, αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν έχουν πάει στη Λατινική Αμερική. Ποιος <laughs> ναι. έχει μείνει εδώ. <laughs> Λε, Λε, παιδιά. Ο Αυτό <laughs> <laughs> Αυτός έχει μείνει. Τραβάει <laughs> κουμπί ο κακομήρις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή. Πρώτα να πούμε ότι ε, τα στοιχεία που βγήκαν βεβαίω για το χρέος σε ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι εκπληκτικά ε, εσίως ξεπερνάμε το 95% του συνόλου πλησιάζουμε μάλλον το 95% του συνόλου της Ευρωζώνης ως κυβερνητικό χρέος για να καταλάβουμε τι σημαίνει το τρίτο ο τρίμηνο του 2012 ναι. χτυπάει εσίως ε, τα 95% και θα, μάλλον θα κλείσει το 12% με 95% στο ΑΕΠ, δημόσιο χρέος όταν το 2ο τρίμηνο του 2011 ήταν 87% και όταν το 2002% που μπήκαν και εμεί ναι, στην... πανάθεμά μας την ναι. ώρα και τη στιγμή στο ευρώ <laughs> είχαν 60% mm -hmm. σαν μέσον όρο έτσι πάντα μιλάμε με τον μέσον όρο της ευρωζώνης των 17 λοιπόν ε, 60,7 61% mm. λοιπόν, και χτυπήσαμε αισίως το 93% αλλά μην το πείτε στον κύριο Τσίπρα διότι ο θα κάνει ευρωπαϊκές διάσκρες, θα τα σβήσουν αυτά τα χρή. Βεβαίως του το είπε στο μυστικό ο Λούλας το, Τώρα πόσο ο Λούλας Ανέβασε το χρέο του Και ισοπαίδωσε τη χώρα του Αυτό είναι μια άλλη ιστορία Μάλλον με αυτόν τον τρόπο προσπαθένε να του εξηγήσει τώρα, έτσι, mm -hmm. Ο κ. Λούλας Ο οποίο βεβαίως ήταν Ο πιο χαρισματικός ηγέτης της Βαζιλίας Που πέρασε Κατά την εκτίμηση του πιο Γνωστού μας έτσι Γνωστό παιδί ναι, όχι, το, στο... το συμπαθούν όλοι ναι. σύμφωνα με κάποιον ε, επιφανή παράγοντα της διεθνούς οικονομίας ο κύριος Λούλα ήταν ο πιο σημαντικός ηγέτης που πέρασε τη Βαζιλεία. Ποιος το είπε αυτό είναι πολύ αγαπητό μας πρόσωπο έχετε τακτικά στην Ελλάδα ο ε, Τσάλς Νταλάρα όχι ο... Ο... Ο... Σήμερα. Δεν είμαι ο κύριος Τόμψεν Αχ, αυτό. Φίλοι. Εγώ είπε σαν και τη συχνά στην Ελλάδα. Συχνά. Συγγνώμη. Αυτό εγώ τον έχω κάνει ω Έλληνα πλέον. Αυτό Δεν τον θεωρώ ότι Ήταν είναι Ήταν ένα ένας από του οικονομικού δολοφόνου τη ε, Και ε... ανακάλυψε το πρόσωπο του κυρίου Λούλα mm. τον εφηλελευθερισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Εντάξει. Αυτόν τον άνθρωπο, παλιό εργάτη, ο οποίο ίδρυσε το κόμμα των εργαζομένων στη Βραζιλία mm. και δυστυχώ τον πιστέψαν οι εργαζόμενοι στη Βραζιλία και πήγανε και τον ψηφίσανε. Μπας και τους βγήκαν ένας Μοράλες ή κανένας Τσάβες και τελικά τους βγήκαν μια πατάτα και μισή ε. και τους άλλαξε τα φώτα. Μέσα στα χρόνια, τα δύο περίπου, δύο θητείες που κάτσε ο Λούλα, διπλασιάστηκαν οι φαβέλες. Διπλασιάστηκαν οι φαβέλες. Λέει, έβγαλε λέει 20 εκατομμύρια Βραζιλιάνους α, από τη φτώχεια. Σωστό. Τους έφυγα από τα φύλλα. Μην ξέρει Τους τοφία. άλλους απλά δεν τους κατέγραφε. <laughs> Το θέμα είναι πόσος πληθυσμός ήταν, πώς αυξήθηκε ο πληθυσμός και που πήγει ο υπόλοιπος. Ε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν ο πληθυσμό αυξήθηκε στη Βραζιλία παράδειγμα κατά 46 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια ανέβηκαν τη φτώχεια, καταλαβαίνουμε ότι άλλα 26 εκα, ε, ε, εκα, εκατομμύρια απλά εξαφανίστηκαν από, το, από τον ε, κοινωνικό ναι, χάτη. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριο Λόγο από παίρνει μαθήματα ο κύριο Τσίπρα. Παναγία μου σώσε. Και μας λέει και πρωτοσέλιδο. Η Αυγή. Μην είναι αυτό. Και ενώ ενοχλείται πάρα πολύ... Α, παρεμπιπτόντως. Ολόκληρος Κάτι ασήμαντη τύπη εκεί πέρα που κυκλοφορούν στην Αυγή και αθρογραφούν λέγοντας ότι για έχει, την καταστροφή τη Αργεντινή και όλα αυτά τα πράγματα για τον κύριο Λούλα δεν έχουν να πούνε τίποτα Ακού ασήμαντους τύπους δεν γνωρίζω. Κάτι εκεί που το παίζουν οικονομολόγοι κάτι διάφοροι τύποι εκεί πέρα που μας έχουν ε. πρίξει με, το τι, με τη Αργεντινία α πούμε είναι ε, ε, σε πιθανάτη αγωνία για τη Βραζιλία δεν έχουν να πούνε τίποτα ε. που έχει βουλιάξει. Δεν ξέρω, θα τους στείλει ραπόρτο ο αρχηγός του που έχει πάει και θα σου πω και μετά να απαντήσει τον Κώστα Πώ θα, ξεφύγουμε... εμείς... θα ξεφύγουμε από αυτό το κύκλωμα τους έχει στρομάξει τους ανθρώπους Ποιο αυτό που αναπτύξεμε Λέει, όλο αυτό το κύκλωμα δεν είναι πιο δικαπαιζίτες γιατί είναι όλοι ναι, πολιτικοί όλοι ναι. μαζί ναι. Λοιπόν, είναι είναι πολύ απλό αυτοί στηρίζονται σε ένα βασικό ζήτημα το, είχε, ε, το, το ξέρουμε στην πολιτική οικονομία ως το ώστε η σπανιότητα των, κεφα... των κεφαλαίων. Mm, δηλαδή. δηλαδή, Σε τι βασίζονταν; ε, σε τι βασίζονταν το μονοπόλιο στη γεωχτησία, την φεουδαρχία, στη φεουδαρχία. Το γεγονός ότι όλη η κανέργεια σημίγει τουλάχιστον στην δική της πλειοψηφία, ανήκε σε πολύ μεγάλους γεωχθίμονες. Με αποτέλεσμα η γη για τον παραγωγό να ήταν σπανιο είδο. Μάλιστα. Σωστό. Ναι. Δεν μπορούσε να έχει δική του γη για να Ρα. παράγει. Εξού και η γεωπρόσωδο. Η γεωπρόσωπο που ήταν το, κεφ... το κέρδος των μεγάλων αρχόντων και των φεουδαρχών προερχόταν από ακριβώ αυτό εφόσον αιώ, εγώ έχω τη γη και η γη είναι σπάνια πεπερασμένη δεν μπορεί να τη βρει. Ναι. Οπουλάχιστον τι να κάνουμε δηλαδή αυτή είναι η ιστορία τι κάνουμε με πληρώνει. Mm. Έτσι λοιπόν η νέο φεουδαρχική αντίληψη που αναπτύθηκε στο καπιταλιστικό σύστημα στην οικονομή τη αγοράς και σήμερα κυριαρχεί απόλυτα σου λέει το εξής τι χρειάζεσαι για να πτύχθεις κεφάλαιο σου στερώ τη δυνατότητα να παράγει κεφάλαιο εσύ δηλαδή να χρηματοδοτείς την οικονομία με δικό σου νόμισμα και με δικό σου τραπεζικό σύστημα και τότε είσαι αναγκασμένος να ανακαλύψει ότι εφόσον στερείσαι από κεφάλαια πρέπει να έρθει σε μένα να δανειστεί. Εκεί στηρίζεται η εξουσία του. Mm -hmm. Έχει ενδιαφέρον, όποιο ενδιαφέρεται, να διαβάσει υποσ... στι σημειώσει, στο τελευταίο κεφάλαιο, στι σημειώσει, mm -hmm. αν θυμάμαι καλά, νομίζω, νομίζω σημειώσει νούμερο 3, το έχω στα αγγλικά, δεν ξέρω και στα ελληνικά, του το βιβλίου του Keynes για την γενική θεωρία, που αναφέρει ακριβώ πω η... ο νέο φεουδαρχισμό των τραπεζών, των ρανδιέριδων όπω λέει που στην ουσία έχουν όλα τα συσσωρεύσει τα κεφάλαια και επειδή ο άλλο δεν μπορεί να βρει κεφάλαια θα πρέπει αναγκαστικά να πάει σε αυτού και το δίνουν κανονικά που τα χαρακτηρίζει ω τα πιο παρασυντικά στρώματα ναι. τη κοινωνία και τη οικονομία στηρίζονται ακριβώ αυτή στη σπανιότητα των κεφαλαίων και λέει ο Κέιν κάτι πολύ σωστό το οποίο δεν το έχει πει ο Keynes, ε, το, το λέει ο Κέιν σαν τελευταίο σε μια σειρά Οικονομολόγων yeah, που yeah. είτε ήταν συντηρητικοί είτε ήταν πιο ριζοσπαστικοί. Mm -hmm. Αυτό το βρούμε και σε έναν ανάλυση των το τριωτόμων του κεφαλού του Μάρκε αλλά δεν έχει μαζί έδωσε, αυτά τα ψηλά γραμμάτα. Λοιπόν, λέει το εξή. Στη γη δεν μπορεί να γεννήσει πε περισσότερη γη. Mm -hmm. Εντάξει. Yeah. Το κεφάλαιο όμω μπορεί να το δημιουργεί αένα αρκεί να έχει το δικό σου νομίσμα και να ελέγχει εσύ τι τράπεζε. Και τότε ο ραντιέρη Αυτό που έχει τα κεφάλαια από τα οποία εξαρτάσαι, απλούστατα μεν χωρίς εισόδημα. Δεν τον έχεις ανάγκη. Mm -hmm. Να ποιος είναι ο τρόπος οικονομικά να γλιτώσουμε ποδάφτους. Αυτοί μας εξαρτούν, mm -hmm. γιατί ακριβώς τους έχουμε ανάγκη για να αντλήσουμε κεφάλαια. κεφάλαια ναι. Χρήμα δηλαδή για την οικονομία. Mm -hmm. Λοιπόν, αν δεν τους έχεις ανάγκη, τότε πώς θα σε κρατήσουν. Mm -hmm. Πώς θα σε κρατήσουν. Εκεί είναι μια ακόμη απάντηση στο γεγονός ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα... Ναι, εκεί πάει Βάζεις... το πώς δεν τους έχει ανάγκη να το δεν... οικονομία με ναι. ίδια μέσα mm -hmm. αυτή είναι η λεγόμενη επινόηση του εθνικού νομίσματος ναι με συγχωρείτε να σου πείτε όμως για κάποιος και είναι μια λογική απορία ότι και όταν είχαμε δραχμή mm -hmm. δεν γινόμασταν πώς όμως... να ανά... δεν γινόμασταν για να δεν γινόμασταν ναι, αυτό ναι, θέλω ναι. να πω όχι δεν είναι, δεν είναι έτσι όχι δεν είναι έτσι πέρα από το γεγονός ότι βεβαίως υπήρχαν δάνεια και όλα πράγματα, έτσι Λοιπόν, καμία από τις χειροκοπίες του ελληνικού κράτους δεν έγινε με εθνικό κρατικό νόμισμα. Να το ξαναπώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή λέγονται πολλές μπαρούφες και ηλθιότητες λοιπόν, το ξαναπούμε. Στις τέσσερις μεγάλες χειροκοπίες του ελληνικού κράτους ναι. πέμπτη είναι σήμερα ναι. δεν έγινε καμία από αυτές ναι. επειδή η ελληνική οικονομία είχε εθνικό κρατικό νόμισμα. Ναι, γιατί η, η διαχείριση ήταν που οδηγήθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήμασταν εξαρτώμενοι από κεφάλαια από το εξωτερικό. Ναι. Μέσω νομίσματο και τραπεζικού συστήματο, το οποίο το λέγανε ιδιωτικά κεφάλαια, κυρίω ξένα αλλά και εντόπια, και τα οποία, από τα οποία ήμασταν αναγκασμένοι σαν κράτο, επειδή μα το είχαν επιβάλει, ναι. να αντλούμε κεφάλαια, χρηματοδοτήσει. Δηλαδή. Αυτό μα οδήγησε και στι τέσσερι εργοποιείε. Άρα, κάτσε να κάνω μια διευκρίνηση. Που είναι νομίζω πολύ σημαντική mm -hmm. αυτοί που μας ακούν και πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν λες επιστροφή, όχι επιστροφή, όταν λες διέξοδο μάλλον, γιατί δεν είναι επιστροφή, είναι άλλος δρόμος, νέος δρόμος, αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, δεν είναι επιστροφή, δεν γινάμε κάπου πίσω, διότι δηλαδή το πίσω το παρελθόν, ήταν κάτι καλό. Όχι. Δεν παίρνω, δηλαδή ήταν κάτι καλό έτσι, ότι θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Μπροστά θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, να λέμε ότι η διέξοδος στην κρίση είναι το δικό μα νόμισμα, το εθνικό νόμισμα. Α το ονομάσουμε όπω θέλουμε, αλλά το Κρατικό εθνικό κρατικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα έτσι, ε, εδώ έχει απόλυτα να κάνει με τι πολιτικέ που θα ακολουθήσουμε έχοντα αυτό το αλλά εργαλείο. Το, η μεγάλη επινόηση του εθνικού κρατικού νόμισματος έχει να κάνει ακριβώ με τη δυνατότητα να διαχειριστεί χρέο χρέος το οποίο μπορείς να το αντιμετωπίσεις όταν έχεις εθνικό κρατικό νόμισμα κάτω από οποιασδήποτε άσχημες συνθήκες. Mm -hmm. Πότε αποκτήσαμε εθνικό κρατικό νόμισμα το 1949. Μετά τον εμφύλιο. Βεβαίως. Thanks. Και χάρης mm -hmm. στις προσπάθειες εθνικής αντίστασης των ελασσιτών, που κατόρθωσαν να κλέψουν από τους Γερμανούς τις πρώτε μηχανές παραγωγής νομισμάτους, χαρτονομισματος, ναι. offset μηχανέ, οι οποίε για πρώτη φορά πάτησαν στο πόδι τους στην Ελλάδα. Mm. Τι φέραν οι γερμανικέ με το, το ουδέκα ακόμη να μην γέσκαλού που λέμε. Λοιπόν, ε, και επειδή δεν κατόρθωσαν να τι καταστρέψουν υποχωρώντα, λόγω τη συνεργασίας του Ελλάδα με μια σειρά υπαλλήλου τη Τραπέζη Ελλάδο, όπου ήταν αρκετά πατριώτησαν ώστε να καταλάβουν τη σημασία το να έχουμε μηχανέ και να τυπώνουν το δικό μα νόμισμα, mm. και το καναν κρυφά να μην το πάρουνε χαμπάρι. Τι δοκιμές σε έκαναν καθόλου τον Εμβήλιο πόλεμο. Κρύφα στα υπόγεια mm -hmm. τη ε, της, της Ελλάδος, για να μην το πάρουνε χαμπάρι οι Βρετανοί και οι yeah. Αμερικανοί. Λοιπόν και βγήκαν λοιπόν το 1949 τα πρώτα νομίσματα. Μπορεί να μου πει κάποιο. Παρά το, προ, το προπολεμικό χρέο που μα το χρεώσανε. Mm -hmm. Παρά το γεγονός ότι το Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος τον επέβαλα να ισχύει και ειδικά μέχρι το 60 ίσχυε πλήρως. Επειδή έτσι γούσταραν αυτοί. Ναι. Εντάξει υπήρχε συμφωνία από το 44 να καταργηθεί ο, Υλιο, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Υπόσχεση των Βρετανών. Υπάρχουν τα χαρτιά από τα αρχεία. Όχι μόνο δεν το έκαναν. Mm. Αλλά μας επέβαλα να το συνεχίσουμε παρά το γεγονός ότι ο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχος είχε χάσει την θεσμική του ιδιότητα δηλαδή δεν υπήρχε κανένα άλλο να διαβεί η Γαλλία μα χάρη στα χρέη για να καταλάβει δηλαδή τι εγκλήματα έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα yeah. έτσι η Ρωσία από την εποχή των Πολσεβίκων αποχώρησε από το διεθνικό οικονομικό έλεγχο και είπε ότι δεν μου χρωστάτε τίποτα αντίο σα yeah. έτσι έφυγε από το 18 δηλαδή yeah. η Γερμανία λόγω ήτα στον Πρώτο 한데... Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αντιπροσωπευόταν όπως και η Αυστρία δεν αντιπροσωπευόταν στον Διεθνικό Ολυμικό Έλεγχο αλλά τα χρέη τους τα πήραν με το έτσι Γουστάριο για Αγγλογάλη. Δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι θέμα. Δηλαδή δεν φτάνει <mute> που, το... που πληρώσαμε εθνικό διχασμό με όλες αυτές τις ιστορίες <mute> δηλαδή και με έμα φυσικά όλη αυτή η ιστορία <mute> αλλά μας πληρώσαν συνεχίσαν αυτοί μετά <mute> το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι Ντεγκολ σε μια πράξη αυροφροσύνης προς την Ελλάδα και αναγνώρισης της σύμβολης λέει εγώ δεν αναγνωρίζω το διεθνή οικονομικό έλεγχο σας χαρίζω ότι είναι mm -hmm. σας χαρίζω σηκώνομαι και φεύγω mm -hmm. οι Βερτανοί πριν η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητα τέλος πάντων τύπου σε τύπης Εθνικής Ενότητα σύμφωναν τον Οκτώβριο του 1944 να διαλύσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο αλλά όχι μόνο το διάλεισαν τον κράτησαν και συνέχισαν να εκβιάζουν τις ελληνικές κυβερνήσει μέχρι και 1960 να πληρώνουν και μετά να πιστοποιήσουν το προπολεμικό χρέο. Και παρά το ότι μα φόβησαν το προπολεμικό χρέο σε μια αδύναμη χώρα, χωρί δυνατότητα να mm -hmm. και παρά το γεγονό ότι ο, ο δανεισμό, ειδικά με τη Χούντα, άρχισε πλέον να ξεφεύγει από κάθε, κα, από κάθε λογική διαχείριση, δημοσιονομική διαχείριση, και που προσθέθηκαν όλα αυτά, παρόλα αυτά δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα. Γιατί. Είναι η μοναδική μεγάλη ιστορική περίοδο που δεν that's χρεοκόπησε η Ελλάδα. Γιατί. Γιατί έχει το εθνικό έχει κρατικό νόμισμο Αυτό πολύ απλά Παρά όλα αυτά τα εγκλήματα που τώρα περιέχεσαν εγκλήματα παρά, λιστεία, την πέρα, πέρα, παρά την υποτίμηση Παρά την διαρκή υποτίμηση Την διαρκή υποτίμηση του νομίσματος yeah. Που έδινε τεράστια περιθώρια κερδοσκοπία ερδοσκοπίας ε, Στις εσωτερικές μονοπολιακές καταστάσεις μονοπώλια τέλ και που κυριαρχούσαν στην, ε, στην Ελλάδα Παρά παρά παρά Δεν χρεοκόπησε Λοιπόν, λέει τώρα ο Αποστόλη, αυτό που λε Δημήτρη με το νόμισμα το περιγράφει και μια 12χρονη Καναδία ονόματι Βικτόρια Γκραντ. Το είχε παίξει κατά λάθο ο Λαζόπρο φέτο στην εκπομπή του και εξηγούσε αυτό το κορίτσι τη σημασία του εθνικού νομίσματο στη διαχείριση του χρέου. Πάει, περίεργα τώρα, να τα βλέπετε εσεί. Τα 12χρονα είναι πολύ πιο μπροστά από εμά, αυτό θέλω να πω. Κοίταξε, είναι δεν θέμα δεν το είναι θέμα καινής λογικής. Για να τα καταλαβαίνουμε, κάτι κάτι, αυτά. Το καταλαβαίνουμε. Για να το καταλαβαίνουμε αυτά. Ήταν και η μόνη περίοδος βεβαίως, δεν μας επέτρεψαν να γίνει η βιο, βιομηχάνηση της χώρας. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό κιόλα έχει μεγάλη σημασία να διαβάσει κάποιος τον μπάτσι του βιβλίου. Mm. Που δεν είναι προσωπικά δικό του, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε mm. ότι το μπάτσε του βιβλίου είναι το επιστέγασμα μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια πολλών επιστημόνων, mm -hmm. διεπιστημονικέ επιστήμων ε, που ήταν οικονομολόγοι, μηχανικοί, mm -hmm. κυρίω μηχανικοί και οικονομολόγοι, οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν για το πώ θα ανασχοληθεί η χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή την απελευθέρωση. Mm -hmm. Αυτό το mm -hmm. είναι το Δημήτρη του Ποράτση του βιβλίο, γι' αυτό ξέρει, είναι πάρα πολύ λεπτομεριακό στον τρόπο που θα, γίνει, που θα γινόταν. Ε, Άκρο επίκαιρο ακόμη και σήμερα. Mm -hmm. Και στη σχολή του ΕΠΑΜ, που ξεκινάει α... που θα αμέσως ξεκινά μετά κλικά ναι. γιατί έχω κάποια μηνύματα και μετά τις εγώ αυτείω, έχω ξεχάσει να σα ερωτήσει. Αμέσω μετά τις γρωτέ. Μετά τις γιορτέ θα αμέσως δώσουμε μετά. περισσότερα στοιχεία. Βεβαίω βεβαίω και διότι θα να γίνει και επίση μια κίνηση για την εγγραφή και τα λοιπά. Βρα. Θα δείτε δεν... και το βιβλίο του Μπάτσου. Οι εγγραφές δεν έχουν ξεκινήσει. Όχι, όχι. Επίσημα θα υπάρξει ένα κίνηση που θα δεν μπούμε και εμεί εδώ. Άρα επειδή υπήρχαν καταστήματα και από δική μου παράλληλοι γιατί έρχονται πολλά μυνύματα και εντάξει και μια φορά καταλαβαίνετε με τον Νόκο. Κάποιο θα παραλείψουμε. Ε, οι εγγραφέ για τη σχολή του ΕΠΑΜ δεν έχουν ξεκινήσει, που σημαίνει ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί κάποιοι ρωτούσαν αν έχουν ναι. ολοκληρωθεί. Αμέσω μετά τι γιορτέ αντιλαμβάνουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό ο κύριο. Υπήρξε μια διαδικασία από από το... που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για να δούμε τη διτάξη μεγέθου, ώστε να δούμε. Ήταν όντω πολύ μεγάλο το μεγέθου, γι' αυτό και σχέση με αυτό και με την διάθεση να βάλουμε και αρκετού η ναι, να γίνει ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. αρκετούς ναι. Ναι, ώστε οι διαλέξεις να έχουν ένα ναι. πλούτο ας πούμε ναι. γνωστικού αντικειμένου που είναι πολύ σοβαρό ναι. για το τους σχολείες εγώ δεν θα το, το κάνεις ιδιαίτερα εδώ ναι. αλλά θα το δούμε <laughs> λοιπόν <laughs> αλλά από εκεί και πέρα στην, έχει μεγάλη σημασία να τα δούμε αυτά τα πράγματα και να τα καταλάβουμε με, με όρους κοινή λογική έτσι ωραία και... Ου, συγνώμη, ξεχάστηκα. Είμαστε για δελτίο ειδήσεων. <laughs> λοιπόν, ήταν η συζήτηση δηλαδή. τέτοια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εσεί επικοινωνείτε μαζί μα στενώντα ΕΠΑΜ και το μήνυμά σα το 54344. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα στο σελίδα εκπομπή αε.gr σε ό,τι αφορά την μετάδοση τη υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Άρα μα ακούτε όσοι θέλετε ε, μέσω ίντερνετ να μα ακούσετε ε, μέσω τη στο σελίδα του RTF. Πάμε να αναβελτιωθήσουμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε χαρούμενοι αυτέ τι μέρε, θέλω να πω. Μα λέει όλα καλά πράγματα εδώ, Δημήτρη Καζάκη. Και είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, ε. κοντά σα μέχρι τι 2.30 βρισκόμαστε. Ε, απα... Θα σου πω δύο-τρία μηνύματα, έτσι να απαντήσει θέλω. Ε, αφού η Τράπεζα τη Ελλάδος, επειδή λέγαμε για τα νομίσματα και για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ευρωοικονομία. Ε. Αφού Τράπεζα τη Ελλάδα ήταν ιδιωτική. Ε. Ε, πάλι όπου οι ιδιώτες δεν δανειζόμασταν δεν σημαίνει πως η Ελλάδα δεν είναι από νόμισμα Όχι, γιατί το, το νόμισμα ναι. το επόπτευε η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος το εξέδιδε το, το Ίδρυμα α, α, Νόμισμα Ροδοκοπίου που ήταν το Ιδρυμα Ροδοκοπίου στο, στο Χολαργό που είναι mm. το ιδρυμα στο χολαργο που τα κατα το καλο στο το εποπτευε η Τράπεζα mm. της Ελλάδας με το κόβει, το Δεν το COVID το νόμισμα. Δεν έχει καμία κόβε. σχέση oh, με όχι. αυτό. Επόπτευε. και μάλιστα μια σειρά ρυθμίσει που έγιναν κατά κύριο λόγο στι δεκαετίε του 1970 mm -hmm. ε, ε, ενισχύθηκε πάρα πολύ ο του κράτου στην εποπτεία τη πιστοτική πολιτική και κυρίω τη νοσοματική πολιτική. Η Επιτροπή Νοσοματική Πολιτική που επόπτευε και την τόρυζα τη Ελλάδο και συνολικά καθόριζε την νοσοματική πολιτική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm -hmm. Αυτή λοιπόν η επιτροπή διαλύθηκε. Ήταν η πρώτη πράξη του Πασόκου το 1981 με το που ανέλαβε η κυβέρνηση τη Λοιπόν, μαζί με το Σύνταγμα, δεν πρέπει να αλλάξει και η σημαία του Μαυροκορδάτου, δεν έχω όνομα εδώ, του Φίλου ή της Φίλης δεν έχει σημασία. Όχι, γιατί θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός την έχει αγιαλιά σε αυτή τη σημαία, έχει μια μεγάλη σημασία αυτή τη σημαία, παρά το γεγονός ότι χωρίς να έχουμε ιστορικά, ιστορικά βεβαιωμένα δεδομένα, αν όντως πραγματικά έτσι γεννήθηκε αυτή η ιστορία, ωστόσο, πάνω σε αυτή τη σημαια εχει μια μεγαλη σημασια αυτη τη σημαια παρα το γεγονος οτι χωρις να εχουμε ιστορικα βεβαιωμενα δεδομενα αν όντω πραγματικα ετσι γεννηθηκε αυτη η ιστορια ωστοσο πανω σε αυτη τη σημαια ο ελληνικό λαός έχει γράψει το ελευθερία, ελευθερία θάνατος. Γι' αυτό και τον εκφράζει ακόμη και σήμερα. Εάν ένα σύμβολο αλλάζει, το αλλάζει ο λαός. Δεν το αλλάζει κάποιος το όνομα του λαού. Mm -hmm. Εντάξει. Να το προσέχουμε, λέει και αυτό. Εάν ήθελε να το ξεμπερδέψει με αυτό το σύμβολο, θα yeah. ξεμπερδέψει με πολλού λαού. Είχε πάρα πολλέ ευκαιρίε να το κάνει. Δεν το έχει κάνει. Το τιμάει το σύμβολο Στους αυτό. Στους μεγάλους του αγώνες είναι μπροστά. Δηλαδή είναι... Το τιμάει yeah. αυτό το σύμβολο. Και οφείλουμε, εφόσον τιμούμε yeah. το λαό, yeah. να, το, να τιμήσουμε και, την, και, τη, και, και το του και τον τρόπο που κατανοεί yeah. τα πράγματα. Ακόμη και διαφωνούμε. Mm -hmm. Ακόμη και διαφωνούμε. Yeah. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τους ολιγάρχες, με αυτούς που θέλουν να τον καβαλήσουν το λαό. Yeah. Καλή πρόθεση, κακή προ, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Mm -hmm. Το αντικείμενο είναι το ίδιο. Πάω να το καβαλήσω. Oh. Λοιπόν, έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του ακόμη και αν διαφωνούμε σε αυτήν την ιστορία. Mm. Όπως για παράδειγμα την ιστορία για παράδειγμα με την, με την Εκκλησία. Είναι σαφέστατο ότι πρέπει να διαχωριστεί κράτος με Εκκλησία. Δεν mm. το συζητάμε mm. βεβαιώς. Όλοι άλλωστε οι άνθρωποι της Εκκλησίας που καταλαβαίνουν τον ρόλο της και όλα αυτά τα πράγματα είναι υπέραυτες τη λογικής. Mm. Αλλά για παράδειγμα, εάν το, το νέο Σύνταγμα θα έχει επίσημη ή όχι. Έτσι. Κάτι με το οποίο όχι μόνο θα ήθελα να μην έχει ή έχει, δεν έχει προσωπικά δεν με ενδιαφέρει έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, είτε πως πρώτον θα μπορούσα να συμφωνήσω και να μην έχει έτσι. Mm -hmm. Αλλά αυτό επειδή είναι ένα ζήτημα ευαίσθητο και αφορά το λαό των ίδιων mm -hmm. Κάλιστα μπορεί να αποφασίσει ο λαός και να τοποθετήσει το θέμα όπως ακριβώς το τοποθέτησε τα παραστατικά τους συντάγματα. Εδώ θα θυμίσω ότι ακόμη σε η δικασία της Ισλανδίας ήταν στο δημοψήφισμα με τα έξι ερωτήματα το οποίο είχαν βάλει, ήταν ακριβώς εκεί που ήτανε, υπήρχε διευογνωμία 50-50 mm -hmm. σου λέει κάτσε ρε, μάγκα εγώ θέλω ας πούμε επίσημη θρησκεία να έχει το κράτος μου αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε στη λογική το ότι ενός φόρτο μεταλληστικού κράτους ή mm -hmm. συντάγματος mm -hmm. αλλά να υπάρχει να, να βεβαιώνεται η, η θρησκεία της, της πλημιουσίας προσωπικά εγώ μπορεί να έχω τελείως διαφορετική άποψη Εντάξει, αλλά έχει δικαίωμα ο Λαός να επιλέξει. Ναι. Άρα εδώ με ένα δημοψήφισμα λύνει το θέμα. Όπω το λύσαν και οι Ισλανδοί. Εκεί διαφωνούσαν, οπότε το βάλα στο λαό. Ναι. Και ψήφισε δυτική του πλησιοφυλακή ο λαό, λέγοντας Εγώ θέλω να αποτυπώνεται η πλειοψηφική θρησκεία τη χώρα ναι. Έτσι. Ναι. Είναι Κάλιστα αυτό μπορεί είναι. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια. <σχεστί> Ότι ωραίε είναι οι αναλύσει και οι θεωρητικολογίε. Έτσι, αλλά αν δεν πείθει στο λαό, Φίλε μου, κάτσε στην άκρη. Mm. Απλά πράγματα. Και Αυτό σημαίνει να είσαι δημοκράτη. Και δεν είσαι ποτέ εξουσία. Εσύ πάνω από το λαό και ξέρει περισσότερα, είναι εξαιρετικό. Εγώ ξέρω το καλό σου. Είναι ναι. σαν τον γωνιών που λέω το Εγώ ξέρω το καλό σου. Ναι. Λοιπόν, ναι. την στιγμή... λογική πατερούλη. Ναι. Αυτό... Δεν χρειαζόμαστε. Την φάγαμε στην μάπα. Ναι. Είδαμε τι τερατογενέσει που υπήρξαν λόγω ακριβώ αυτή τη λογική ναι. των πατερούληδων που ξέρανε καλύτερα από το λαό. Ναι. Λοιπόν, και φτάσανε εκεί που φτάσανε και το, το απαύγασμα ναι. της ήττας αυτών των τερατογενέσεων που γνωρίσαμε στην ιστορία mm -hmm. που σήμερα είναι η σημερινή αριστερά mm -hmm. με την τάδε ή τη δύνα εκδοχή της το ζούμε σήμερα, ε, λοιπόν δεν μπορούμε να, να παραλάβουμε στην προσπάθεια να διαχαράξουμε μια νέα πορεία μια από τα ίδια ε, έλεος και, και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθαντήριτος σε όλα αυτά τα πράγματα που είπα. Αλλά Οφείλουμε να σε βοηθήσουμε το, το λαό και, και τον τόντ του τι επιλέγει. Και βεβαίως. να δείξουμε εμπιστοσύ. Πρώτα και κυρία αυτή. Το ότι δεν πείθεις το λαό, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή εσύ δεν είσαι στο, α, στο ύψος των δικών σου προτάγματων ή αυτών που υπερασπίζεις εσύ, να. ή πολύ απλά τα δικά σου προτάγματα δεν εμπνέουν το λαό, άρα είναι για τα σκουπίδια. Ναι. Α, είσαι έτσι απόλυτος. Ναι. Έτσι βεβαίως, να, ναι, σαφώς. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς. Αλλιώς κα των κολλημάτων τη τσίχλα, δηλαδή στον εγκέφαλο. Mm -hmm. ε, με συγχωρεί, αλλά δεν, δεν νοείται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Τουλάχιστον για κάποιον ο οποίο υποτίθεται ότι επιμένει σε μια επιστημονική αναγνώριση τη πραγματικότητα. Mm -hmm. ε, η, η πραγματικότητα έχει ένα ζωντανό συντελεστή που λέγεται συλλογικότητα. Μια κοινωνικοπολιτική συλλογικότητα που διαμορφώνεται κάτω από τι συγκεκριμένε mm -hmm. των οικίε συνέργειε. Αν αυτό ο συντελεστής δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση ορισμένων δογμάτων ή αληθιών ή απόψεων mm -hmm. σημαίνουν αυτά τα δύο πράγματα. <χερσίλια> Ωραία. Ή δεν ήρθε <χερσίλια> η ώρα τους, <χερσίλια> η... ή απλούστατα αξίζουν για το σκουπιδοντερικές <χερσίλια> <της> ιστορίες. <χερσίλια> ναι. Δεν είναι για περιστατικά. Τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πε πέ τώρα στον Κωνσταντίνο από την Ολλανδία. Ε, λέει, έτσι σε ρωτάει προσωπικά, θα είσαι στην Καλαμάτα τα Χριστούγεννα. Αυτό μου θυμίζει λίγο ρεπορτάζ πολιτικών αρχηγών. Πού θα περάσουν οι πολιτικοί αρχηγοί τα Χριστούγεννα, τι γιορτέ. Τα ξέρει ναι, τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν ναι, και θα, είμαι... θα είσαι σε κάποιε εκδηλώσει. Όχι, δεν έχουμε κάνει κάποιε εκδηλώσει. Εντάξει, αλλά. Γιατί τα να... Χριστούγεννα δεν περάσει και με την οικογένειά το Τέσσερα παιδιά. <laughs> τα παιδιά να τον δουν κάποια στιγμή. Και έτσι. Με του γονεί μου. Ε, ε, εγώ, τους μπορείς, εγώ... Μπορείς, εγώ... Λοιπόν. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του, διότι όλοι οι άλλοι τον βλέπετε, τα παιδιά το... Ε, ναι, την Κυριακή νομίζω ότι μάλλον θα κατέβουμε προς Καλαμάτα, να περάσουμε εκεί τα Χριστόγεννα και μετά θα επιστρέψουμε πάνω διότι ετοιμάζουμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη. <σχερ> <Θα> την, <σχερ> την οποία μέσα στο... η Παρασκευή θα τη δεύμα να κοινώσουμε, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Που θα είναι για το π... ότι τόσο παντρεπηγή θα έχεις την άλλη, ξεκάρα να τα πλούξα, το 13 δική μας χρονιά. Δική μα χρονιά. Παρά τι άλλε διαφημίσει που δείχνουν διάφορα. Δική <χει> μα <χει> χρονιά και θα είναι και ψηλά το λάβαρο. Ναι. Λοιπόν, ίσω και πάνω στο βράχο τη Ακρόπολη θα κυματίζει με περηφάνεια για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. <χει> Πολλέ δεκαετίε θα λέγα. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε να το περάσουμε όλοι μαζί. Το βράδυ τη Πορτογαλία να ευχηθούμε. Αυτό το όλοι μαζί το έβρασμο <χει> που πειζείτε τέλο πάντων. Όχι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. <χει> <χει> <χει> <χει> <χει> Και θα... ο καθένα να βρει το να έχει τη δυνατότητα είναι... να έρθει να, να είστε... γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα είστε λίγο σε αναμονή, αλλά μέχρι την Παρασκευή θα σα έχουμε και τι και θα γνωρίζετε τι και πώ. Λοιπόν, άλλο ένα ερώτημα ε, από τον Αποστόλη. Ε, όταν ανοίγει, λέει Δημήτρη τέτοια θέματα για καθαρότητε και αφομειώσει, νομίζω είναι από την αρχή ω εκπομπή, να το ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν παραξεγήσει μπορεί να βγουν και να σου λένε ότι είσαι αν ότι είσαι πολιτική πολυπολιτισμικότητας και τα σχετικά. Μα η πολυπολιτισμικότητα δεν την mm. στηρίζεται στην αφομίωση. Στηρίζεται mm. στο χυλό. Όλα τα μαζεύουμε και τα κάνουμε ένα χυλό. Ένα του λουμπούκι. Mm. Που αν το αφήσει και κατακαθίσει τελικά είναι ε, ένα σύνολο τεμαχισμένων, κατακαιρματισμένων πραγμάτων τα οποία δεν έχουν αφομοιωθεί σε έναν σύνολο. Η δυναμική ενό έθνου ενός σύγχρονου έθνους είναι στη βάση της, της δυνατότητας του να αφομοιώνει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Συγγνώμη συγγνώμη Όταν απελευθερώθηκε αυτός ο τόπο το μισό πληθυσμός στο απελευθερωμένο τουλάχιστον έδαφος του ήταν Αρβανίτες. Οι οποίοι δεν ξέρανε καλά να μιλάνε ελληνικά. Αυτό, ακόμα δεν το λέμε. Δεν θυμά... Σε διάφορα, διάφορα μέρη με... τους. Είναι χώρα... πολύ αρθήνει αρβανί... αρθήνει Αρβανίτες λέει. Δεν είναι μόνο αυτό. Μην το ψάχνουμε είναι... μακριά. Α, είναι καλά, πολύ εύκολο να το ανακαλύψουμε. Ρωτώ το δ του... Το ναι. Ένα στις δύο περιπτώσεις είναι σε ούτε και καραβάτη. Ναι. Αλλά όπω είπε και ένα ε, πολύ καλό μελετητή του ζητήματος, οι δωρητοί του σύγχρονου ελληνισμού, οι αρβανίτες, ναι. αν και λέει παραμύθια χοντρά βέβαια για την καταγωγή του εκεί μέσα, αλλά ο τίτλος είναι, είναι πραγματικό. <laughs> Γιατί όντω ήταν. Αφού μειώθηκαν πλήρω από τον ελληνικό έθνο. Είναι δυνατόν να ήταν διαφορετικά. Όχι βέβαια. Mm -hmm. Πάρτε τον το Βυζάντιο, τη Βαβυλονία. Ναι. που δεν είναι μόνο γλωσσικό. Ναι. Ήταν και αντίστοιχη συνείδηση. Ο ίδιο ο, ο, ο Κολυκοτρόνη στην εισαγωγή των το απομνημωνωμάτων του λέει ότι ο, ο, ο χωρικό για πρώτη φορά αισθάνθηκε την έννοια τη πατρίδα ευρύτερα από το χωριό του. Έτσι, στη διάρκεια τη επανάσταση που χρειάστηκε να ταξιδέψει, να πολεμήσει, τι να ταξιδέψει. Στο μωριά πήγε, άντηκε σε κάνα νησί και ίσα ίσα λίγο πάνω από την Ιστραία Ελλάδα. Έτσι διαμορφώνεται παλεύοντας για την απελευθέρωση και την αυτοδιάθεση αυτού του τόπου έτσι διαμορφώνται η τη ίση της πατέρας σε αυτό το τόπο, αυτός που πάλεψε που έχει στο αίμα του Αρβανίτης ή... ή Ρώμιος ή οποιαδήποτε άλλη καταγωγή και αν είχε, να θυμηθούμε και το Ρήγα ναι. του στίχου του Ρήγα στο Θόριο, λοιπόν ήταν ένα πράγμα γι' αυτό λέει ε, ο Ρήγας έλεγε ένας ο λαός, ο αυτοκράτορ λαός αλλά μπορεί να έχει και πάρα πολλές καταγωγές μπορεί να είναι Τούρκος, Έλληνας, Σέρβος Ρουμάνος, Ρουμανοβλάχος ας πούμε οτιδήποτε και αυτό που από τον ελληνικό λαό αυτή είναι η ιδιτερότητα του σύγχρονου έθνους mm -hmm. η, πολιτι η πολιτισμικότητα δεν έχει καθόλου να κάνει με αυτό το πράγμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η, η, ο λαός δεν υπάρχει, δεν υφίσταται είναι ένας πληθυσμό κομμένος και αραμένος, στα μέτρα των μειονοτήτων. Ένα πληθυσμό άθροισμα μειονοτήτων. Όπου ο, η ρύθμιση και ο τρόπο που εκφράζεται εξαρτάται πάντα από την εξουσία. Από την εκάστοτε εξουσία. Είτε εθνική είτε περιεθνική. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτισμικότητα. Σε κρατάει έτσι όπω είσαι. Και σε καταδικάζει δηλαδή να μην μπορεί να γίνεις ένα στη χώρα που, που, που δουλεύει και που πραγματικά επενδύεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου και το μέλλον του. Αυτό είναι το ζήτημα. Που, αυτό είναι το, το πιο προοδευτικό που έχει φέρει τα σέγωνα έθνη. Η δύναμη αφομίωση και πραγματικά μετεξέλιξη του ενίου και αδιέρετου. Γιατί το έθνο στη διαμόρφωσή του, τουλάχιστον ω κρατική κυριαρχία, ω λαϊκή κυριαρχία ήταν ακριβώ αυτό. Την εξασφάλιση του ενίου και αδιέρετου. Ενιαίου και αδιέρετου. Ένας λαός, ένα λαό, ένα κράτο, ένα έθνο που μέσα εκεί δεν νοείται η έννοια τη μειονότητα η μειονωτική καταγωγή να το πούμε έτσι η ιστορική καταγωγή το ότι εγώ κατάγομαι ξέρω εγώ ε, από τους για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλος από από, από από αυτά, από αυτά από τα φύλλα που υπήρχαν εκεί πέρα είναι ατομικό δικαίωμα δεν έχει να κάνει ούτε με τη συγκρότηση του λαού ούτε με το έθνος ούτε με τα πολιτικά δικαιώματα στο κράτος είναι το δικαιω, ατομικό δικαίωμα Δικαίωμα στην καταγωγή μου, ας πούμε, όπως είναι δικαίωμα στη θρησκεία μου, στο τι πιστεύω. Εγώ γνωρίζω Έτσι, που μιλάνε τη διάλεκτο και μάλιστα πολύ καλύτερα από ό,τι μιλάνε τα ελληνικά αλλά έτσι και τους πίσω ότι δεν είναι Έλληνες, ας πατήσουν κάτω ας κόψουν στο γόνατο παρά το γεγονός ότι υπήρξε ολόκληρη προσπάθεια εκρουμανισμού τους, ειδικά στα βλάκια χωριά παρά στον Πίντο που έχουν απομείνει και οι ρουμάνικα εκεί την εποχή λίγο πριν τα απελευθέρωση και αμέσως λίγο μετά που έγινε ολόκληρη ιστορία γι' αυτό λέμε, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό είναι το ιστορικό επιστημονικό δεδομένο όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού Λοιπόν, να μακαταστήσω γιατί ο Μίσο μου έστειλε ότι είναι υποκοριστικό του Μιχαήλ Σταρόσικα και σύνθεση χαϊδευτικό για τις αρκούδες, δεν το ήξερα. Εμείς, α, εντάξει, εγώ, το... είδες, επειδή είχα ακούσει... Ξέρω ότι είναι και γυναικείο και άτυπο. Ο Μίσο, δεν το ξέρει, που είναι από την εποχή του... ναι, των παιδεύει. Ολυμπιακών της Μόσχας. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, είναι το κουδάκι που έκλαιγε. έκλαιγε. Και ναι, ήταν το, το αρκουδάκι. Το αρκουδάκι που έκλαιγε όταν έκλειναν οι Ολυμπιακοί. Α, και πρέπει να πω ότι δεν έχω γεννηθεί. Mm. Τέλο πάντων. Τον λοιπόν, είχε γεννηθεί, δεν μου το είπανε. Μου το είπανε μετά, ναι. Είδες και να ντοκιμαντέα. Μου το είπε μεγάλη μου αδελφή. Η μου αδελφή μου το Τέλο πάντων. Λοιπόν, να πω ότι μέχρι... Α, ε, επειδή με ρωτάνε εντάξει στο σχολιάσουμε και λίγο αυτό ναι. αν έχεις ακούσει τις ε, δηλώσεις του κυρίου Σερβού. Κάποιοι λένε διάφορα ξέρεις τον... Ο, ονόματα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω <laughs> γιατί αυτή είναι η <laughs> λοιπόν. Τι ζητάει ο κύριος Σερβούς. <laughs> 15 ευρώ παραπάνω. Το πολύ? 10 με 15 ναι, ευρώ. Το, το μήνα. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Ναι. Και και κι κι το μήνα. Αρκεί να και τη χειρολογία. Επομένως τολίζουν ναι. εδώ τον κύριο Σερβού διάφορα. Να μην το παρεξηγήσουν. 10-15 ευρώ όταν πληρώνεις λογαριασμό 20 ευρώ. Αυτό σου ζητάει. Ναι. Τι γίνεται αυτό. Τι Μα είναι πολύ. Από 20 ευρώ, ευρώ να σε πάει 35. Δεν, δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Εγώ άκουσα σήμερα τον κύριο Παπάζοβο που είναι ο σύμβουλος επικοινωνία της ΔΕΗ που έλεγε ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι είναι μνημονιακή μας υποχρέωση διότι ε, η μνημονιακή μας υποχρέωση είναι απελευθέρωση. Ωστόσο, όχι, όχι, όχι μόνο, θα σου πω και τι άλλο IDAE, έχει. Ναι. όπως μας λέει ο κύριος Παπάζογλου, τώρα σου μεταφέρω πρόσεξη, η yeah. πουλάει κάτω του κόστος. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια σοβαρή εταιρεία θα έρθει να επενδύσει εδώ, ah, ε, όταν η ΔΕΗ πουλάει κάτω του κόστος. Αφενός, υπάρχουν πολλά πράγματα. Έτσι, πολλά πράγματα. Στα νοικοκυριά δεν πουλάει κάτω του κόστος. Mm. Πουλάει Πώς... στους ειδικούς πελάτες και σε εκείνους που τους πρημοδοτεί για να ανοίξουν εταιρείες διακίνησης ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτός που λάει κάτι του κόστος. Mm. Δεν καταλαβαίνω mm. γιατί yeah. πρέπει να το πλέω στο ελληνικό ελληνικό κυριό αυτό. Ε, γιατί αν ήταν να το πληρώσουν οι άλλοι, Δημήτρη, δεν θα φύγει και ειδικό καθεστώς. Δεν θα έχει τον κάθε κύριο Μιλτσανίδη, α πούμε, ε, να φτιάξει την ειδική εταιρεία ναι. και να επιδοτείται από τη ΔΕΗ για να βγάζει τρελά κέντρα για αυτούς. Και μετά να μας να κάνει και ένα φαλimento και να τρέχει ο κόσμος, α πούμε, που πήγε και τον πίστεψε. Και πήγε και γράφτηκε εκεί πέρα. Και να μην μπορούν να τους καναβάλουν και οι ΔΕΗ. Άλλο ιστορία, επειδή δεν έχει πληρώσει το χαράτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, άκουσα με τον κύριο Παπασού που πήραμε μια μεγάλη ανάσα γιατί μας έδωσε το κράτος στα λεφτά από τους ναι. Μα χρωστούσε, ξέρω εγώ. Λέει. Και λέω, γιατί κόβει το ρεύμα στην κυρία με τα παιδιά, εγώ δεν θα πω το ότι είναι ανάπηρη η κυρία, είναι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Δεν πρέ... Χρειάζεται πρέπει να είσαι σε... σε αυτή τη χώρα για να σε κάποιο να... να σκεφτεί ότι χρειάζεται σε κάποια πράγματα πρέπει να είσαι ή ανάπειρο ή στα τελευταία σου να έχει 10 κακάι μοίρα σου επάνω σπάτο. Έτσι, φυσολογικό δεν μπορεί να είσαι. Όχι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, δεν αρκεί μάλλον. Άρα, ε, γιατί δεν είναι πρώτο θέμα το ότι κόβει στην κυρία με τα παιδιά κόψε τους σηματοδότες, να μην έχουμε σηματοδότες, να μην λειτουργούν το παιδί, θέμα, μου, οι θέμα, σηματοδότες από την επιχείρηση. Το θέμα δεν είναι απλά η ιδέη ναι. να βγάλει κέρδη, έτσι όχι, αλλιώς καλά, το πρώτο τρίμηνο, όχι, το πρώτο εξάμηνο βγάζει κέρδη η έτσι, είναι κερδοφόρα Πώς είναι, Ο κ. Παπάσοκουλα έλεγε ότι πήρανε Παπάς με δάκρυα ψυχής και ματώσανε πέρα... 1,5% περιθώριο κέρδους Μι, Μην τώρα τον πλάκο στους φαγιάρες 1,5% περιθώριο λοιπόν, λοιπόν, κέρδους και πήρανε έλεγε την λοιπόν. λοιπόν, απόφαση με μεγάλο Το πρόβλημα είναι το εξής Πρώτο, ναι. κανένας σε αυτές τις συνθήκες επενδυτής δεν θα πάρει τη ΔΕΗ πακέτο mm. Εντάξει Δεν θα την πάρει, δεν είναι τρέλος. Κομμάκια. Θα την απαξιώσει τελείως και μετά θα πάρει τα φιλέτα που θέλει. Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το θέμα όμω όμως. όμως. Ναι. Επειδή η ιδέα έχει περάσει στον ΤΑΙΠΕΔ νομίζω τώρα τελευταία ε, έγινε αυτό το πράγμα και αν ο ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την πουλήσει πακέτο ναι. πρέπει να την διτλοποιήσει. Τι τη διτλοποιεί? Τα έσοδα τη διτλοποιεί. Να γιατί δεν πρέπει να πληρώσουμε χαράτση. Να γιατί έχουμε κινηθεί όπως έχουμε κινηθεί, mm. και εδώ, προσέξτε τώρα, mm. έχουν εμπλέξει να πω τι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι η λογική που λέει μεταφέρει το χαράτσι στον, ε, στον εφορά, mm. είναι αδιέξοδη λογική. Η εφορία δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τις δυνατότητες να σου χρεώσει το χαράτσι. Mm. Αποδεικνύεται από το σχέδιο στόλου στον υπερθετικό, mm -hmm. ο οποίο λέει, εάν μου βγει η απόφαση α, α, του του αερίου πάγου του το πάγου παρασκευή. απορριπτική ναι. δηλαδή δεν κάνω ακύρωση και από ό,τι μου λέγανε νομικοί αν το, αν το δεχτεί ο αερίου πάγου θα είναι πρωτοφανέ ναι μάλλον πάμε για απορριπτική έτσι ναι, ναι. Είναι... θα είναι πρωτοφανέ ναι, ναι. Ναι. γιατί ναι, ναι. Ναι. για να κάνει ακύρωση μια πρωτόδικη ναι. απόφαση θα πρέπει αυτή η απόφαση να είναι γεμάτη λάθη να έχουν γίνει παρατυπίε στο ίδιο κάτι που δεν ισχύει συγκεκριμένη απόφαση και συγκεκριμένη διαδικασία οπότε αν είναι Απορριπτική. απορριπτική τότε αυτό σκέφτεται να βάλει τους ρουφιάνου να κάνει ρουφιάνου στου ενοικιαστέ ναι. για να δηλώσουν λοιπόν ναι. είναι πολύ απλό για, δεν έχουν κανένα λόγο και κανένα κίνητο οι διενικέ να το κάνουν Η, αποδεικνύει ότι είναι τόσο χάλια και τόσο ασύμβατα στοιχεία της ΔΕΗ με την εφορία που δεν μπορεί να εισπραχθεί το χάρατσι γι' αυτό ξέρεις, δεν ναι. πρέπει ναι. να το πληρώσουμε ναι. Πολύ, ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί ξέρει τι κάνει αυτέ τι μέρε. Έχει τα παπαγαλάκια επειδή έχει δημιουργηθεί ιστορία με την πρωτόδικη απόφαση. Πάρθηκε και αυτή η απόφαση προχθέ που του είπε άντε φύγει από εδώ, πήγαινε την Παρασκευή να ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, ε, και επειδή από ό,τι φαίνεται υπάρχει το κύμα που δεν πάει να το πληρώσουν ε, και δεν ξέρω πώ οργανώνουν και τίποτα αγωγέ ναι. γιατί ο λογαριασμό που έρχεται είναι με το χαράτσι. Εγώ ναι. το λογαριασμό που είναι με το χαράτσι. Όχι λοιπόν, oh, <σταξίλωση> <χαμός θα γίνει, σταξίλωση> λοιπόν, λοιπόν, επειδή συμβαίνει αυτό, βγαίνουν λοιπόν τα γνωστά από παχαλάκια στι τηλεοράσει στη φίλη μας τρομοκρατούν τον κόσμο λέγοντάς του. Α εσύ, εάν δεν πάει δε την να το πληρώσει. Πρέπει να πα στην εφορία. Υπάρχει διαδρομή. Και μην βλάγει όταν το κιάνουν το βάλει. Αυτό λοιπόν του λένε. Γιατί δεν μπορούν να τους πούνε πήγαινε πληρώσεις αυτό στη ΔΕΗ και τους λένε «Η υπάρχει γνωστή διαδικασία», οποία όντως υπάρχει γνωστή διαδικασία, ότι αν θες να αποδεσμεύσεις το χαράτζ από τη ΔΕΗ, πας πληρώνεις ένα πενιντάρικο και το πας στην εφορία. Αυτό τρόπος. απέτυχε βέβαια, γιατί δεν νομίζω ότι πήγε κανείς Όχι. να κάνει. Μα αυτό το σύστημα δεν υπάρχει τρόπος η εφορία να σε εντοπίσει. Δεν έχουν ούτε την υποδομή ούτε τη δυνατότητα. Το δεν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τρόπος. Λένε μετά θα βρουν άλλο μηχανισμό. Ας βρουν. Ας yeah, το βρουν, ναι, Ακριβώς. Το αστίοικο εγώ θα τους πληρώσω. Δεν, α, το, το αστείο είναι ότι το πιθανότερο είναι και τον άλλο μηχανισμό που θα βρουν, να τον ακυρώσουν τα δικαστήρια. Ναι. Ας πρώτα να βρουνε, να δούμε πώς θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση, Τελείωσε yeah, το χαράτς. Τελείωσε το χαράτς. Yeah. Όποιος το πλήρωσε, κακός το πλήρωσε, έ갔ε τα λεφτά του. Ναι. Ναι, ναι, Έχει εγώ δήλωσα, το είπα, ότι πέρυσι το πλήρωσα, μήπω κελώνετε, πέρυσι το πλήρωσα, φέτο δεν το πληρώνω. Εγώ... Και δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Και δεν υπάρχει λόγο. <ΣΣ> και οι νοικιαστέ που του παραμυθιάζανε ότι οι νοικιαστέ πρέπει να πάνε να πληρώσουν για ναι, το δέντρο και μετά το πάνω από τον Διοδητή, κολοκύθια με τη ρίγανη. Δεν, δεν έχω κανένα τέτοιο λόγο. Πα πληρώσει το ρεύμα και τελείωσε. Και μάλιστα δεν σου λέει κανένα τίποτα. Κυνήγα τον Διοδητή. Ποιο είναι? Πήγε εδώ με διαβέρμα. Ναι, ναι, Εγώ θα κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, λοιπόν, τι μπορούν φτιάμε στον Στουρνάνα. Απλά λέω μην ακούτε αυτά τα παπαγαλάκια που σας λένε ότι δεν απαλλασόσαστε από το χαράτσι, ότι αυτό θα πάει στην εφορία και σας τρομοκρατούν, ας πάει λοιπόν στην εφορία, όλα και θα είδε την εφορία... Λέω εγώ το πότε δεν ξέρουμε και αν και πώ και πού θα βρισκόμαστε και τι θα έχουμε κάνει εμεί ω Έλληνε μέχρι εκείνη την εποχή. Εθίστε με παιδιά, είναι πολλά τα δεδομένα εδώ. Και επειδή μπαίνουν μέσα συνέχεια, και δεν μπαίνουν μέσα συνέχεια για το χαράτσι, μπαίνουν μέσα συνέχεια λόγω του δεν εισπράττουν τη φορολογία. Πρόσεξε, ήρθε η δόση των 7 δισεκατομμυρίων γιατί αυτά πήραμε στα χέρια του Δημού, 7 δισεκατομμύρια, τα Είναι αυτά τα υπόλοιπα, είναι ομόλογα. 7 δι. Και φαντάσου την ημέρα που γίνονταν εκταμίευση τη δόση, κάναμε ε, ε, α, πώς το δεν είναι, ε, διαγωνισμό για πόλη εντόγω γραμματείων αξία 1,3-1,4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνει τι τρομακτικέ ανάγκε δευτερότητα έχει το ελληνικό δημόσιο. Αλλά αυτό δεν οφείλε ότι πληρώνουμε εμεί. Οφείλε ο γεγονό ότι δεν υπάρχει φορολογητέα ύλη. Του έχουν στεγνώσει του Έλληνε. Και επειδή θέλουν να του εξοντώσουν τελειωτικά, γι' αυτό επιμένουν. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς δεν το καταλάβουμε. Εμείς είμαστε νόμιμοι, αυτή είναι η παράδομη. Mm. Το επιβεβαιώνουν και τα ελληνικά δικαστηρία πλέον. Mm. Εντάξει, από εκεί πέρα να ξεκουμπιστούν μια ώρα αρχίτερα. Και ό, όταν εμείς δεν τους πληρώνουμε θα ξεκουμπιστούν μια ώρα αρχίτερα. Έτσι, Γιατί αυτοί είναι σαν τους βρικόλακες, Ζουν σαν βδέλες προς στο, στο σώμα της κοινωνίας. Mm. Είναι παράσιτα. Κοινωνικά παράσιτα. Λοιπόν, για να μην τους αφήσουμε λοιπόν, να παραστηκοποιήσουν ολόκληρο το σώμα της κοινωνία και του, της ελληνικής πολιτείας, με αποτέλεσμα πραγματικά να πεθάνει, γιατί πεθαίνει όταν κλωνοποιείται το παράσιτο μέσα στο, στο ζωντανό οργανισμό, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Θα τους κόψουμε τη διατροφή. Η διατροφή είναι αυτό, Άρα, πρα, θα, αυτά που του δίνουν. Αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουν τα σωληνάκια από εμά. Το θέμα... Εμείς θα βγάλουμε τα σωληνάκια. Ε, α, αυτό είναι το ζήτημα. Ε, ε. Το σωληνάκι θα το τραβήξουν ε, λοιπόν, αμύριο. Πολλά κλέψανε. Κλέψανε ναι. πολλά. Ναι. Δισεκατομμ... Δεκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τέλος. Πρέπει να τους βάλουμε τέλος. Λοιπόν, δεν έχετε ιδέα τι έχουν κλέψει. Ούτε πιο ζωηρή φαντασία. φαντασία του, του πιο το σύνομοσιολόγου <laughs> δεν μπορεί να φανταστεί πόσα δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια έχουν καταχραστεί και έχουν φάει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, κόψτε τη διασορήνωσή τους. Τελείωσε. Δεν μπορούν αυτά τα παράσιτα να ζούσε βάθο. μας. Mm -hmm. Και υπάρχει εύκολος τρόπος να μεταβούμε σε μια άλλη κατάσταση. Εύκολος τρόπος. Αρκεί να λύσουμε το κοινωνικό πολιτικό. Που το κοινωνικό πολιτικό δεν είναι τι θα μας κάνει ο Σαμαράς Σιγά τα ΟΑ. Είναι να φύγει φοβία από πάνω μας. Έλεος τα παιδιά και να αμμονιάσουμε. Να μονιάσουμε Α μπράβο αυτό είναι το βασικό να μονιάσουμε Και το πιο σημαντικό πρίσουμε... επειδή φοβάμαι Θα καταλήξουμε πάλι να τα ξαναλέμε Εμείς εδώ θα μας δεν έχει τίποτα ναι. Δεν κολλώνουμε εμείς Λοιπόν στο βουνό, στο βουνό μου λέγαμε ναι. Δεν έχει τίποτα Λοιπόν αλλά θα, θα, ξανα, θα ξαναλέμε Και θα τα ξαναλέμε πάλι και θα λέμε Μην τραβάσεις το κεφάλι σου κουτουλιά στον τοίχο Μην αυτά Μην διαλέγεις τον φαινομενικά γρήγορο δρόμο γιατί ο φαινιμικά φενημ, γρήγορο δρόμο είναι αυτό που θα σου λυγίσει την καταστροφή. Θα υπομένει πάρα πολλά. Θυμή σου τι λέγαμε πριν το 11. Θυμή σου τι λέγαμε το 12. Στι αργέ του 12. Και θυμή που κατ' σήμερα. Και πόσο υποφέρει. Μην πέφτει στην, στην παγίδα τη λεγόμενη εύκολη λήξη του συνθήματο. Σου πετάω ένα σύνθημα και επειδή θα έχω πάει πέντε... Πώ το λένε, πέντε ψήφου παραπάνω θα σου λύσει το πρόβλημα. Εσύ θα το λύσει το πρόβλημα. Μην ξεγελιέσαι. Μην ξεγελιέσαι από αυτού που σου λένε θα σου λύσω το πρόβλημα. Εσύ θα το λύσει το πρόβλημα. Με τα χέρια σου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και του δυνάμει έχουμε. Και του ανθρώπου έχουμε. Μην ξεγελιέσαι. Μην περιμένει τι εκλογέ. Λύστο τώρα. Πριν είναι πολύ αργά. Πριν θυμίζουμε και άλλα θύματα. Ωραία. Λοιπόν. Ε, αύριο πάλι μαζί σας λίγο μετά τη μία, θα δώσουμε και παρεμβιντόν ας... θα μας και μια επειδή ρωτάμε πάρα πολύ έτσι ναι. με ποιους ηγέτες εμείς είμαστε ηγέτες ρε παιδιά αυτό μας είναι η αριστεία πινελιά και εξυγωρίζουμε τελειώς <laughs> εμείς είμαστε ηγέτες <laughs> <laughs> και άμα θέλετε να βρίσετε κάποιον τον ηγέτη, τον κεφάλι, <laughs> βάλατε τον <laughs> <laughs> αυτός είναι, γερατό και σφαλιάρες εμείς είμαστε Στο ρε ποιοι έχουν σηκώσει ανάστημα ποιοι είναι. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Άμα είναι να τους ψάχνουμε τους ηγέτες στα μεγάλα κανάλια και στις ιστορίες mm. τότε πηγαίνουμε μαζευτούμε όλοι μαζί και να αυτοκτονίσουμε μια συ, πέτρα... Ωραία! Τα συγκροτήματα... Ωραία! Ναι, πώς θα τους ανακαλύψουν γιατί αν εσύ δεν βγεις να τους βρεις. Mm. Γιατί υπάρχουν. Εμείς είμαστε αυτοί. Που είμαστε στους δρόμους, που κάνουμε αυτήν την ιστορία, που μπορούμε να δείξουμε τον δρόμο και μπορούμε να σου, να σου πούμε πώς θα περάσεις στην απέναντι όχθη χωρίς να σε πάρει το ποτάμι. Γιατί ξέρουμε, είναι, πώς να το πούμε ξέρουμε, γιατί δεν είναι το θέμα ειδικού, δεν έχουμε το φόβο του ποταμού και του ρεύματο. Αυτή είναι η διαφορά του ηγέτη από τον υπόλοιπο κόσμο. και του ηγέτη που δεν είναι φτιατός έτσι. Ναι βέβαια, Λοιπόν, αυτό. Ελάτε να μονιάσουμε να τα βρούμε και θα δείτε πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Μην πέσουμε στη λούμπα αυτή τη ιστορία. Μην πέσουμε ξανά στη λούμπα και βλαστιμάμε την νόη και τη στιγμή που κάνουμε πάλι λάθος. Εντάξει, απλά πράγματα. Τη λογική μας καθαρή, να στογαζόμαστε ελεύθερα και τούτος ο χρόνος θα είναι ο μας όμως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χαρίς πάντα τώρα. Άρτε εδώ στο Ισμένη στο 90,6. Αύριο πάλι μαζί σα Καλή δύναμη μέχρι τότε.